Σας, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι εδώ σε αυτόν τον ωραίο κοινό χώρο. Να δούμε ωραία πράγματα. Ελπίζω να περάσατε καλά. Και αν περάσετε, η ζωή μπροστά είναι. <στονική> ε, αυτούς ο κύκλο, <στονική> Τι ποκτω Πεκαινιάζουμε μία-μέα σεζόν. Τώρα με, με τα ιστορία της τέχνης, χρονιά να έχουμε, ακαδημαϊκή. Ε, μετά από το ωραίο και ευρηματικό που ανέβασε ο Γιάννης στο site και ψηφίζατε, τελικά η πλειοψηφία επιθυμούσε αυτό το ταξιδιωτικό έτσι, σεμινάριο, μια περίπτωση, δηλαδή στα μουσια του Κόσμου. Yeah. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο από, το, από μόνο του, γιατί είναι, έχει εναλλαγές, έχει ποικιλία, yeah. έχει αυτή την αίσθηση να ταξιδεύεις λίγο. Και η των Ναι, δηλαδή, έχει βέβαια πολλά προβλήματα. Για μένα είχε πολλά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα ήταν ότι ε, αυτά τα μουσεία ε, έχουν πολύ, με, πολύ μεγάλες συλλογιές και πολύ δυνατά έντα και δεν ήσαν να επιλέξω. Μετά θέλει ε, ε, ένα σκεπτικό η διαδρομή. Δηλαδή, για να έχει ένα ρυθμό όλο αυτό, πρέπει να έχει ένα σκεπτικό αυτή η διαδρομή. Πού πας, από, από πού αρχίζεις. Αρχίζω στο πράγμα που θα δούμε σήμερα. Εγώ, εγώ τα πηγαίνω. Φτιάχνω μια διαδρομή δική μου, δηλαδή που να, να με εξυπηρετεί στην στη ψυχολογική και συναισθηματική μου διακύμανση. Αρχίζω δηλαδή πάντα από του Φλαμανδού και του Ολλανδού, κάτω στο υπόγειο, περνάω, πηγαίνω στον Κόγια και επειδή δεν θέλω να φύγω με μαύρη την ψυχή μου από τη μαύρη ζωγραφική τη Κουνήτα Δελσόρδο, που χρονολογικά εκεί θα πρέπει να το τελειώσω, ξαναγυρίζω στο Βελάσκεφ και φεύγω με τον Βελάσκεφ γιατί έχω ανάγκη αυτή τη βαθιά αίσθηση ανθρωπισμού. Η οποία πηγάζει από το έργο του Ελλάδ. Οπότε θέλω να σα πω ότι θέλει μια διαδρομή αυτό, στην οποία τα χρονολογικά είναι το λιγότερο. Το πιο βαρετό, α πούμε, και το πιο ιστορικίστικο. Πιο πολύ είναι η συναισθηματική διακύμανση, αυτό που εισπράττει και αυτό που περιμένει. Οπότε, κάπω έτσι το αρχίσα να το σφύνω, μετά ήταν πάρα πολλέ οι πόλεις. Σε αυτό τον κύκλο έκανα μια πρώτη επιλογή, πέντε πόλεων, Μαδρίτη, Φιωρετία, Νέα Υόρκη, Βιέννη και Τόκιο, να είναι τρεις στην Ευρώπη, μια στην Αμερική και μια στην Ασία. Ε, σε κάθε μία από αυτές έχω κάνει μια επιλογή μουσείων, που έχουν πάρα πολύ δυνατά έργα. Ας πούμε στη Μαδρίτη που θα τη δούμε σήμερα και την άλλη τρίτη, θα πάμε στο Πράντο. Στο Τίσεν Μπορνεμίσσα και στο Ρέινα Σοφία. Οπότε να δούμε το πράγμα που είναι κηβωτό τη τέννη από το 12ο μέχρι το 19ο αιώνα. Το Τίσεν Μπορνεμίσσα που έχει κάποια διαμαντάκια, δεν είναι πράγμα ούτε σε έκταση ούτε σε σημασία. Αλλά έχει κάποια διαμάντια και είναι και λιγότερο γνωστό. Και το Ρέινα Σοφία το οποίο εμπλουτίζονται όλο ένα και περισσότερο και έχει μοντέρνα και σύγχρονη τέννη. Τον 20ο αιώνα δηλαδή. Οπότε έχει εκεί πάρα πολύ ωραία. <Συκλή> Μετά φρεωρετία. Ουφίτσι Ακατένια με τη Σιρικάρδη Πίτη θα κάνουν μια επιλογή. Το Ουφίτσι είναι το εκυβωτό, η μεγάλη. Μετά Νέα Υόρκη τα δύο, τα πολύ σημαντικά Μετροπόλυτα και Μόμα. Ε, στη Βιέννη, οι Κουσιστόρε Αλμπερδίνα, Μπελβετέρε και Λέοπολντ. Και στο Τόκιο, μια επιλογή από τέσσερα πάρα πολύ σημαντικά μουσεία. Αυτό θα είναι για αυτό το κύκλο. Δυσκολεύτηκα. Δηλαδή, έκασα και έκανα ένα brainstorming με πόλει και μουσεία που έχω πάει και έχω συγκινηθεί ή που θα ήθελα να πάω και δεν έχω καταφέρει να πάω όπως για παράδειγμα το Μουζέο Δεν Ανθρωπολογία του Μεξικού που είναι μια κυβωτός ή το Μουσέο Τελόρος Μπογκοτά που είναι πολύ σημαντικά μουσεία που απλά δεν έχω πάει αλλά θα ήθελα να πάω. Έκανα λοιπόν ένα brainstorming και μετά διαπίστωσα ότι είναι αδύνατο να αυτό το πράγμα να βγει σε μια καθηματική χρονιά. Οπότε λέω επειδή πρέπει πάντα να αφήνεις κάτι και για το μέλλον, δεν πειράζει. Η επιλογή γενικά περιλάμβανε πολλή Ιταλία, Ρώμη, Φλωρεντία, Νάπολη, Βενετία, Μιλάνο, Τωρίνο, Μπολόνια, Λισαβόνα που έχει τρία πάρα πολύ δυνατά μουσεία, Μαδρίτη τη βάλαμε, Βαρκελόνη θα δούμε, Μπιλμπάου, Παρίσι πολύ δυνατά, Ορσέ, Λούβρο, Πομπιντούκ, Κασό, Ροντέν, Κέμπραντί, στη Νίκαια το μουσείο στη Βιέννη τη βάλαμε, Λονδίνο είναι πάντα πολύ δυνατό. Νέα Υόρκη έχει και άλλα εκτό από τα δύο που επέλεξα. Συνοάσιτο National Gallery έχει αριστούργήματα. Φιλαντέλφια είναι καταπληκτικό το μουσείο. Στο Σικάγο το Ινστιτούτο Τέχνης είναι αριστούργημα. Στο Μέο το Κετή έχει μαζέψει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Άμστερνταμ, Χάγια για Πετρούπολη, Μόσχα, Βερολίνο, Δρέσδη, Φραγκούρτη, Μόναχο, Κάιρο, Μεξικό, Κοπενχάγη, Τόκιο, Κολομπία κτλ. Αυτό θα σα το δώσω τι επόμενε φορέ. Να το πάρετε και να κάνετε μια επιλογή. Αν αποφασίσουμε ότι για τον επόμενο κύκλο που Φεβρου... Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο θέλουμε πάλι να συνεχίσουμε αυτή την περίοδο στα Μουσία γιατί πήγε καλά και μας άρεσε να έχετε κάνει μια επιλογή για να δούμε ποια από αυτά θα θέλαμε περισσότερο να δούμε. Αυτό. Τώρα κάναμε με την Ελένη εμείς την πρώτη επιλογή και αρχίζουμε με τη μαδρίτη. Κάθε πόλη θα τη βλέπουμε σε δύο συναντήσεις. Αυτό είναι και για μένα καλό, γιατί πάντα, ας πούμε, είναι πράγματα. Σήμερα πάμε στο Πράγντο και επειδή το Πράγντο έχει 8.600 πλήμα ζωγραφική, 5.000 σχέδια, φρακτικά, γλυπτά κτλ. Δεν είναι δυνατόν να το δεις αυτό σε 1,5-2 ώρες. Οπότε θα μείνει κάτι, οπότε το ότι έχουμε δύο φορέ κάθε πόλη σημαίνει ότι αν ας κάτι την πρώτη φορά, ε, περιορίζω το άγχος μου τη δεύτερη. <laughs> αυτό. Οπότε σήμερα πάμε μαγρίτη. Και συγκεκριμένα πάμε στο Πράττο. Περισσότεροι έχουμε πάει. Έχει, είναι ένα πολύ δυνατό μυσείο. Είναι στο top το, το, 3, ας πούμε, του κόσμου. Ε, γιατί οι μεγάλες δυναστείες και των Αψιβούργων και των Βουρβώνων ήταν φιλότεχνοι από τον Κάρολο μέχρι τον Φερνινάνδο, από τους Φίλιππους, ε, όλοι οι γεμόνες. Και τα τέχνη. Καλούσα τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής στην αυλή τους και αν δεν καλούσα τους έστελναν να αγοράσουν έργα. Οπότε μαζέφτηκε μια πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ ωραία συλλογή η οποία ήταν βασιλική συλλογή. Αλλά ε, ο Κάρλος III ο στα τέλη του 18ου του αιώνα επηρεασμένος από το κλίμα του διαφωτισμού που ήταν τότε στην Ευρώπη γι' αυτό αρχίζουν τα τα μουσεία. είναι το, το άνοιγμα και το αγκάλισμα των ιδεών του διαφωτισμού. Όλα τα μουσεία ανοίγουν εκείνη την περίοδο, ε, αρχέ αρχές και μέσα 19ου. Οπότε ο ο Τρίτο ε, δίνει στον Βιλαγουέβα να φτιάξει τα σχέδια και ο εγγονό του πια, 30 χρόνια μετά, ο Φερδυνάντος, ο έβδομος, εγκαινιάζει αυτό το μουσείο που στην αρχή ονομάζεται Βασιλικό Μουσείο Ζωγραφικής και Λυπτική. Το 1868 με τις διαρκείς παλινορθώσεις μεταξύ δημοκρατίας και μοναρχίας ονομάζεται Εθνικό Μουσείο Ζωγραφικής και Λυπτική και ακολούθως μένει με το προσωνύμιο Εθνικό Μουσείο του Πράτο. Πράτο είναι λιμπάδι, Πράττο, πράτο ταλικά, Πολλά, πολλά μουσεία ονομάζονται με αυτό το όνομα, γιατί ε, έπρεπε να χτιστούν σε ένα χώρο που είχε άπλα, άρα χτίστηκαν συνήθω οι σπαρυφές των πόλεων. Ο 19ος αιώνας είναι ο που γκρεμίζονται τα περισσότερα τύχη των πόλεων, διότι υπάρχουν άλλοι τρόποι να διασφαλίζεται η εθνική ακεραιότητα. Οπότε ε, γκρεμίζονται τα περισσότερα τύχη των πόλεων και εκεί μένουν κάποια λιβάδια. Ας πούμε το Μουσείο Grüniger στην Μπρίζ είναι Λιβάδη σημαίνει στα φλαμματικά από το πριν η Πρέρα στο Μιλάνο ε, είναι από το Πράιρα το Λομβαρδικό σημαίνει Λιβάδη επίσης, δηλαδή πήρε την προσωνυμία που είναι αυτοκτήρου στο Λιβάδη αυτοπεριτό ε, είναι αλλά απλώ καμιά φορά μπορεί κάποιος να λέει γιατί ονομάστηκε έτσι το 1918 το 1918 γίνεται η πρώτη μεγάλη αυτή, γιατί το, το τότε ανοίγει έχει όλα και όλα 319 έργα στο στον κατάλογό του, είναι 319 έργα και άνοιξε για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι ε, μετά την, κατά τη διάρκεια και μετά την Γαλλική Επανάσταση, το έδαφος άρχισε να τρίζει κάτω από τα πόδια της μοναρχίας, άρα οι μονάρχες έπρεπε να ανοίξουν λίγο, να, να κάνουν μια πιο πεφωτισμένη στην καλή εκδοχή, φιλολαϊκή στην πιο διφορούμενη εκδοχή, ανοίγοντα τα προνομιά τους είναι δεικτικό ότι τα περισσότερα μουσεία όταν άνοιξαν, επειδή ήταν οι βασιλικών συλλογών, ε, άνοιγαν για το κοινό μία φορά την εβδομάδα μόνο, κάθε Κυριακή συνήθω. Και πήρε πολλέ δεκαετίε για να ανοίγουν κάθε μέρα και να αποκτηθεί αυτή η αίσθηση ότι αυτά είναι αντικείμενα παγκόσμια κληρονομιά και είναι κτήμα όλων μα. Και θέλουμε και εμεί να μετέχουμε σε αυτό που έχουν να μα προσφέρουν. Πήρε πολύ μεγάλο διάστημα αυτό. Ένα άλλο λόγο που άνοιξε το πράγμα ήταν και διότι οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη είχαν πάρα πολύ δυνατή τέχνη. Βλέπε η Ιταλία, βλέπε η Ολλανδία και η Ισπανία. Ήθελε να ανταγωνιστεί, να, να μπει και αυτή στο πεδίο ότι και εμεί έχουμε του Βελάστερ μα και του Γκόλια μα, οι οποίοι είναι καλύτεροι από του δικού σα. Άρα άρχισε σαν εθνικό μουσείο, εθνικό μουσείο τέχνη, μόνο με Ισπανού. Σιγά σιγά άρχιζε να εκλουτήσεται και τώρα έχει φτάσει να έχει μια τεράστια πια συλλογή από όλες τις χώρες. Οι αρχιμένες χώρες δεν εκπροσωπούνται τόσο καλά, γιατί είναι η αντιπαλότητα. Επειδή η Ισπανοί ήταν σε διαμάχημα τους Φλαμαντούς για καμιά 300 χρόνια, ε, δεν έχει καλή βραμμική ζωγραφική. Ε, με τους Άγγνους επίσης, με τους Βρετανούς, δεν έχει καλή βραμμική ζωγραφική το Πράγτο. Με άλλες χώρε που ήταν πιο φιλικές οι σχέσεις, η Ιταλία, το, ο οίκος των Αυσβούργων εξάλλου κατήγηκε την Ισή Ιταλία κάτω όλα από την Άπολη, οπότε πηγαίνω έρχονται αυτοί. Άρα εκεί ήταν πηγαίνω λίγο. Ε, τώρα, το 1916, πριν έναν έρθει χρόνο, ε, πήραν το άλλο κτίριο και από πίσω, το Hall of Reals, στο στον Πουερετήρο, το Παλάτι, και μέσα από ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, είδα τα σχέδια, εκεί ήταν όλα ρισθουργήματα, γιατί συμμετείχαν όπω καταλαβαίνετε αρχιτέκτονε τη κλάση του Ντέβιτ Τσίπερφιλ. Ντέβιτ Τσίπερφιλ το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Με κάποιου από εσά έχουμε πάει, α πούμε, στο Noël's Museum του Βερολίνου και σχολιάσαμε πάρα πολύ την αρχιτεκτονική του Ντέβιτ Τσίπερφιλ. Ο Ρεν Πολχά, ο οποίο έχει κάνει αριστούργήματα πραγματικά. Εντοάρτο Σάντιο Δεμόουρα και το πήρε βέβαια το βραβείο Νόρμαν Φώστερ. ξέρετε α πούμε, από το φόλιο του Βερολίνου μέχρι το οτιδήποτε πολύ σημαντική προσωπικότητα και γίνεται μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επέκταση όπου θα ενώσει το παλιό κτίριο του Πράντο με το μπουρετήρο και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτά περί του ιστορικού και του κτηριολογικού. Αυτό είναι το λιγότερο βέβαια και το πιο βαρετό, το πιο ωραίο τα έργα. Οπότε πάμε κατευθείαν μέσα, μπαίνουμε μέσα από την πλαινή πόρτα θα μπούμε για να πάμε πρώτα στι κάτω χώρε. Και πάμε να δούμε τα έργα. Έχω κάνει μια επιλογή. Στην αρχή η επιλογή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Να δούμε μια μεγαλύτερη ποικιλία. Μετά η επιλογή άρχισε να μικραίνει γιατί προτίμησα να, να ανοίξω λιγάκι περισσότερο σε βάθος παρά σε έβρος. Οπότε δεν θα δούμε πάρα πολλά έργα. Θα δούμε έργα που θα τα δούμε καλά. Ένα, ε, και έχω επιλέξει κάποια αριστουργήματα. Ε, αριστουργήματα εννοούμε... Τα έργα εκείνα στα οποία μπαίνει στην αίθουσα και δεν θε να φύγει. Που μπαίνει στην αίθουσα, βλέπεις αυτό το έργο που σε τραβάει, σαν μαγνήτης, γιατί καθώ μπαίνει σε μια αίθουσα, το ασφαλέστερο κριτήριο δεν είναι να σου πει κάποιο άλλο τι, είναι να αφηθεί και να δει ποιο θα σου τραβήσει την προσοχή σαν μαγνήτη. Σε αυτό λοιπόν το έργο, βγαίνοντα από την αίθουσα και ξαναγυρίζοντα πίσω, όπω όπως κοιτά, ανέκυψε στην πόρτα του σπιτιού σου, έτσι κοιτά εκεί για να ρίξει μια τελευταία ματιά σε αυτό το έργο και θες να ξαναπάς και να το ξαναδείς. Ένα σύμπαν που δημιουργήθηκε πριν από αρκετά, αρκετές εκατοντάδες χρόνια, μέσα στο οποίο η ιδιοφυΐα ενός ανθρώπου αποτύπωσε κάτι. Αυτό το κάτι φαίνεται να είναι ακόμα έγκυρο όμως, και να τραβάει κόσμο πέρα από τις κοινωνικο ιστορικέ αναφορές που έχουν πλέον παρέλθει. Ένα τέτοιο έργο είναι αυτή η αποκαθήλωση του Ρογίρου Βαντεβάινδεν, ε, ακόμα οι κάτω χώρε δεν έχουν χωριστεί σε καθολική, καθολικό Βέλγιο και διαμαρτυρόμενη Ολλανδία, προτεσταντική Ολλανδία, οπότε τι λέμε με τον κοινό όρο κάτω χώρε. Και εδώ έχω την πάρα πολύ σημαντική φλαμαντική ζωγραφική. Είναι στην περιοχή τη Φλάνδρα, Βανάικ, Βαντερβάλντερ, Ρομπέρτα Μπέλν, πάρα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνε και είναι την ίδια ακριβώ εποχή που στην Ιταλία έχουμε α πούμε το Μαζάτσο. Οι αρχές δηλαδή του 400 πάρα πολύ νωρίς, η αδηγή τη αναγέννηση. Ω αναγέννηση μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως αυτός ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας. Έχω ένα ταμπλό που προσπαθεί να δώσει την ψευδέστηση ενό ταμπλό vivant. Είναι δηλαδή σαν να είναι ένα κουτί, μεγάλο κουτί, όπως βλέπετε από διαστάσεις είναι πάρα από 2,5 μέτρα, είναι, είναι πολύ μεγάλο το έργο, και μέσα σε αυτό το κουτί που αστράφει από φως, καθώς υιοθετεί το χρυσό φόντο της μεσονικής τέχνης, τοποθετούνται οι μορφές με μια εξαιρετική πλαστικότητα. Επειδή είναι έμποροι και επειδή εμπορεύονται χρώματα και επειδή όταν κάτι έχεις αυτήν την ιδιαίτερη αίσθηση με το αντικείμενο του εμπορίου σου, τα χρώματα έχουν μια πολύ ιδιαίτερη αξία. Πέρα του συμβολισμού του, το κάθε χρώμα ε, πάλεται ουσιαστικά με έναν τρόπο. Κοιτάξτε σε αυτό το τόσο μακρινό πλάνο πώς μας τραβάει το μπλε τη Παναγίας ή το κόκκινο του Αγίου Ιωάννη ή τα λευκά των κεφαλόδεσμων ή το υπόλευκο γαλάζιο του Αγίου πίσω από τον Σταυρό. Είναι μία πάρα πολύ όμορφη σύνθεση γιατί εκείνη την εποχή είχε, είχε μεγάλη σημασία να οργανώσει τη σύνθεση με έναν τρόπο όπου να, να στέκεται με μία λογική και να δημιουργεί ένα μονοπάτι για το βλέμμα που να δημιουργεί το ένα στο άλλο. Οπότε εδώ έχω μία πάρα πολύ όμορφη σύνθεση. Κοιτάξτε αριστερά το κορμί του Αγίου Ιωάννη που κάμπτεται δημιουργώντας μία παρένθεση που κλείνει τη σύνθεση από τούτη τη μεριά την αριστερή. Κοιτάξτε τη Μαρία Μαγραλινή που με στον πόνο της και αυτή κάπτει το σώμα τη και δημιουργεί μια αντίστοιχη παρένθεση που κλείνουν τη σύνθεση. Ε, το περίεργο σχήμα που μπορεί να σας ε, δημιουργεί την αγορία καλά αυτό πώς είναι έτσι το σχήμα είναι διότι αυτά ήταν κυρίως για παρέκκληση καθεδρικών ναών Οπότε είναι παραγγελίες που θικάρονται, θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο, σε μία συγκεκριμένη προϋπάρκτουσα διάσταση που καθορίζεται από τον χώρο του ίδιου του παρεκκλησίου. Όμως οι καλλιτέχνες, το, το πρόβλημα της διάταξης, που πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα σαν διάταξη, το παίρνουν και το κάνουν ένα... Προτέρημα έναν καμιονέκτημα, δημιουργώντα μία εικονολογική και συμβολική αναφορά. Εδώ για παράδειγμα, το, το, το σημείο, είναι μια πτώση. και συμβολικη αναφορα εδω για γιατί η αποκαθήλωση είναι η πτώση. Είναι το κατέβασμα του Σταυρό. Είναι η συνειδητοποίηση του θανάτου. Όλα πέφτουν εδώ, βλέπετε, οι μορφέ. Οι μορφέ οι, οι άλλε προσπαθούν να σηκώσουν το βάρο της πτώση. Θεάστε δύο ωραία, α που έχω, έχω δύο σώματα που πέφτουν, του Χριστού και τη Παραγία. Απολύτως ομοιόθετα όμως. Είναι το ίδιο, θα το δούμε σε λίγο έχω κάνει κάτι διαγραμμίσεις εκεί. Τα άλλα σώματα, τα δύο πλαϊνά κάντονται για να κάνουν την καμπύλη την παρένθεση που είπαμε για να το κλείσει έτσι ωραία τα άλλα λίγο λοξά από εδώ, λίγο λοξά από εκεί, λίγο λοξά από εκεί, δημιουργούν εχθυτενείς, ελαφρώς διαγώνιες κινήσεις που λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο αντίρωπα υποβασφτάζοντας την αίσθηση θλίψης και βάρους η οποία κυριαρχεί στον πίνακα. Τη θλίψη ε, από την άλλη πλευρά την, ε, έρχεται να την εξισοδοποιήσει και η γοητεία των χρωμάτων. Τα περιγράμματα είναι καθαρά τα χρώματα είναι φωτεινά και λαμπερά οπότε υπάρχει μια, μια διάχυτη αίσθηση λάμψης των μεγαλείου ενώ απεικονίζεται ένα, μια στιγμή ε, όπου όλα γίνονται μουντά γιατί βυθίζονται στο σκοτάδι του χθανά Άρα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο με τον οποίο η τέχνη ακυρώνει το βάρος του γεγονότος αυτό συλλέβει πάρα πολύ συχνά. Λέει, τα μισάνια τέχνης, από τραγούδια που μιλάνε για καημούς και για κορισμούς μέχρι ε, ζωγραφιές και λιπτά, παίρνουν ένα φλιβερό ή τραγικό ε, γεγονός και το μεταγράφουν σε μία αισθητική μορφή. Οπότε εδώ έχω μία τέτοια αντίληψη. Κοιτάξτε τώρα σε αυτέ τι διαγραμμίσεις που μας ταυτοποιούν και τις... είναι οι Τρει Μαρίε, είναι ο Μικόδημος, ο Ιωσήφης ο... ο... ο... ο... ο... ο... ο... ο... Ξαριμαθέας. Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ αυτή η τάχτιση. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει να δείτε τα μπλε που λειτουργούν, τις καμπύλες που λέγαμε πριν πριν, πριν, πριν τη σύνθεση, και κυρίως το ομοιόθετο στοιχείο των σωμάτων Χριστού και Παναγίας. Ότι είναι ακριβώ το ίδιο σώμα. Το ένα είναι γυμνό, γιατί πεθαίνει και ξαναγυρίζει στη γύμνια με την οποία γεννήθηκε το άλλο είναι δημένο, πολύ δημένο, για να υποδηλώσει ακριβώς αυτήν την ανάγκη μέσα στη φύψει να καλύψεις τα σημεία που εκτίθενται, γιατί θέλεις αυτήν την ιδιωτικότητα της κάλυψης, οπότε έχω το γυμνό και το δημένο. είναι το ίδια. Η μόνη διαφορά είναι ότι το κεφάλι, του Χριστού, το κεφάλι του Χριστού είναι οριζόντιο στη σύνθεση, ενώ το κεφάλι της Παναγίας είναι κατακόρυφο. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ενώ και τα δύο σώματα καταραίουν και πέφτουν, το ένα γιατί πέθανε το άλλο από τη θλίψη του, ε, αυτό το σώμα συνεχίζει να είναι ζωντανό, ενώ το άλλο σώμα είναι νεκρό. Οι λεπτομέρειες, η Φλαμανδί, η κυρίαρχη φιλοσοφική ή θεολογική αντίληψη ήταν ο νομιναλισμός, ο οποίος νομιναλισμός ε, είχε μια διαφορά από τον, τον τρόπο που αποδιδόταν η θεολογικη αντιληψη ηταν ο νομιναλισμος ο οποιος νομιναλισμο ειχε μια διαφορα απο τον τροπο που αποδιδοταν η εννοια του Θεού στις νότιες χώρες, στις δικές μας. Στις νότιες χώρες ο Θεός ήταν ένας σεβάσμιος γέροντας ή ένας επιπληκτικός παντοκράτορας, μία προφητική, σεβάσμια, ευηρεά μορφή η ενας επιπληκτικος παντοκρατορα μια προφητικη σεβασμια ευηρεα μορφη η οποια σου έδινε αυτή την αίσθη της ασφάλειας που χρειαζόσουν όταν ερχόσουν σε επαφή με την έννοια του κυρίαρχου, του κόσμου, του σύμπαντο και τη μοίρα. Στι κάτω χώρε είναι πιο αθλημένη η έννοια του Θεού. Ο Θεό δεν είναι αυτό ο σεβάζουμε για με τι γενιάδε, αλλά ο Θεό είναι παντού, ακόμα και στο πιο μικρό φυλαράκι τη φύση. Ο Θεό κατοικεί μέσα σε όλα τα αντικείμενα και τα πλάσματα που μα περιβάλλουν, τα οποία τα ονομάζουμε με το όνομά του νομινά, αλλά μέσα εκεί υπάρχει ο Θεό. Αυτό μπορεί να σας έλεγε λίγο περίεργο και σχετίζεται με την τέχνη. Σχετίζεται το ότι σε αντίθεση με τους νότιου του Ιταλούς τη ίδιας περίοδου που προσπαθούν να απεικονίσουν περισσότερο τον άνθρωπο, το σώμα, το συνέστημα, η σε αυτό κάνει, εδώ έχω μία εξαιρετική έμφαση στην παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτή η ανάγκη Οδηγεί και σε μια τεχνική τελειοποίηση τη τεχνική της, της ελεογραφίας την οποία την ανακαλύπτουν και την τελειοποιούν οι φλαμμανδοί. Μέχρι τότε ζωγραφίζανε με υδατοδιαλυτά υλικά. Στην αρχαιότητα είχαν και τη μεγαυστική που ήταν με κερί. Ε, αλλά όλα ήταν υδατοδιαλυτά. Ε, το λάδι, το οποίο επικράτησε από εκεί και πέρα, γιατί έχει διαφάνεια, έχει λάμψη, μπορεί να δουλευτεί ξανά και ξανά να στεγνώνει, ε, μπορεί να δουλεύει σε στρώσεις πάνω στο ένα λάδι, να δουλέψει στο άλλο, πλεονεκτήματα που δεν τα έχει η τέμπερα ή η ακουαρέλα ή τα άλλα τέτοια υλικά. Αυτό λοιπόν το επινοούν θα μα. Αυτό που η σύνδεση είναι το ότι το επινοούν διότι προϋπήρξε τις τεχνικής η ανάγκη τους να απεικονίσουν κάτι με μία απίστευτη λεπτομεριακή απόδοση και βρέθηκαν στη θέση να επινοήσουν μία τεχνική η οποία είναι πραγματικά απαράμιλλη. Το ξέρω ότι ζούμε σε εποχές όπου επειδή έχουμε δυνατότητα αναπαραγωγής η τέχνη μας πια πολύ σπάνια αναπαριστά πιστά την πραγματικότητα και αν το κάνει δεν το κάνει και πολύ ωραία και Πολλές φορές δεν έχει και νόημα αυτό, αφού η φωτογραφία το κάνει πολύ εύκολα ή οι άλλες μέθοδοι αναπαραγωγής που διαθέτουμε. Εκεί την εποχή όμως ούτε μέθοδοι αναπαραγωγής υπάρχουν και το ζητούμε νόμως δεν ήταν πάντα να απεικονίσουν πιστά την πραγματικότητα, να την απεικονίσουν διαβλέποντας πίσω από το ορατό κάτι άλλο. Με αυτό που λέμε τώρα, φτάνουμε στο δεύτερο χαρακτηριστικό της... Ζωγραφική των κάτω χωρών, που είναι ο συμβολισμός. Αν δηλαδή θέλαμε να πούμε σε τι διαφέρει η τέχνη του Βορρά από την τέχνη του Νότου στην Αναγέννηση, θα λέγαμε ότι και οι δύο είναι ανθρωποκεντρικές και οι δύο ανακαλύπτουν τι αρχαίες πηγές και οι δύο θέτουν σαν όλο κέντρο ερμηνείας του κόσμου τον άνθρωπο. Ανακαλύπτει το σώμα που μέχρι τότε ήταν αφημένο στα ενοχικά συμπλέγματα του Μεσαίωνα. Αν διαφέρουν κάτι, είναι κυρίως αυτό, το ότι οι, οι Ολλανδοί δουλεύουν Ελλάδη με απίστευτη λεπτομέρεια και πίσω από το κάθε τι κρύβεται ένας φοβερό συμβολισμός. Και εδώ. Σε αυτό δεν θα αναλύσω τόσο συμβολισμούς. στο επόμενο. Αλλά η δεξιοτεχνία, όπως έλεγε ο Μάνος Κατζηδάχης, η δεξιοτεχνία σε ένα όγκ έλεγε. Είναι πολύ ωραία η αυτοσχεδιασμή, αλλά η δεξιοτεχνία σε ένα όργανο δεν βλάπτει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μπροστά σε αυτή τη δεξιοτεχνία και επειδή είμαστε σε μια εποχή όπου ε, πάρα πολύ συχνά στη σύγχρονη τέχνη το απόλυτο τίποτα μπορεί να βαθιστεί, να βαθιστεί ως καλλιτεχνικό έργο όταν συνοδευτεί από ένα θεσμικό πλαίσιο όπου διάφορα μουσεία, εκμελητές, κριτικοί κτλ θα του προσδώσουν το νόημα που από μόνο του δεν έχει. Και αυτό, όχι πως δεν υπάρχουν σήμερα εξαιρετικά έργα τέχνης, αλλά υπάρχει και αυτό. Εδώ είναι πιο καθαρές οι προθέσεις, πιο έντιμο αυτό που γίνεται και επειδή έχει και ένα τέτοιο βαθμό δείξη δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Είναι, είναι πολύ όμορφη αυτά. Αν κάποιος από εσάς έχει πιάσει την ένωλη μολύμ στα χέρια, και έχει έρχεται αντιμέτωπο με αυτά τα έργα, με αυτή τη σύγκριση και λέει το παλάσα, πώ το έκανε έτσι, πώ το Είναι, είναι δηλαδή πολύ, πολύ δυνατό αυτό το στοιχείο τη Και δεν απεικονίζει απλά. Οπότε πάμε λίγο να το δούμε. Ακούγοντα τον Κάρλο Τζεσουάλτο. Κοιτάξτε τα μετάξια, τα μπροκάρ, τα βελούδα, τα υφάσματα, τα παιχνίδια με τι υφέ. εξαιρετική πλαστικότητα αυτών των ζωγραφισμένων μορφών πως προβάλλουν τρεις διάστατες προς σε αυτό το ιερό φόρτο και πως τραπάρουν τα φορέματα και πως δίνονται οι του φωτός και της αντανάκλασης και το κρατάει κόντρα για να κρατήσει λίγο το σώμα του Χριστού να μην κλειστρήσει. Τι διάσταση έχει. 67. Είναι μεγάλο δηλαδή. Και είναι τα κόκκινα Η κατανομή των χρωμάτων σχετίζεται με δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με συγκεκριμένε τάξεις κοινωνικέ που φορούσαν συγκεκριμένα ενδύματα. Ο Φίλιππος, για παράδειγμα, ο Δούκα τη. Φλάνδρας, ο Φίλιππος ο Ρέος, είχε καλέσει τους καλύτερους τεχνίτες που του έφερναν τα καλύτερα υφάσματα γιατί ήταν πολύ πλούσια η Φλάνδρα εκείνη την περίοδο οπότε είναι μια επίδειξη ε, στολών κοινωνικής τάξης Απ' την άλλη ο ζωγράφος ε, δίνει τους ανθρώπους με τα συγκεκριμένα χρώματα για να λειτουργεί το, το μαθόριο της Παναγίας, για παράδειγμα, το οποίο είναι μπλε, οφείλει να είναι μπλε και πρέπει να έρθουν τα κόκκινα και τα πράσινα για να εξισορροπήσουν τη μεγάλη ποσότητα μπλε η οποία έρχεται για να δουλεύει στο κάτω μέρος του πίνακα. Οπότε στον άγγελο που έπρεπε να είναι λευκός κανονικά, πίσω από το σταυρό είναι ένας άγγελος. Αυτός έπρεπε να είναι λευκός, αλλά γίνεται γαλάζιος για να μπει μια ποσότητα γαλάζιου που θα ισοσταθμίσει λίγο αυτό το κομμάτι της Μακαδαληνής. Το κάτω κομμάτι του ρούχου είναι μογ, έτσι ώστε να μπει μια ποσότητα γαλάζιου μέσα στο άλλο κομμάτι, αλλά όχι μπλε για να μην λειτουργήσει ανταγωνιστικά με το μπλε του μαφορείου που είναι η αγνώτα της Παναγίας. Γιατί το MOP σχετίζεται με, τη, με τα μέλη, με τη Φίλιππίν, άρα αυτή επειδή είναι Αμπαρτολή και με, με τα νοούσα, ε, ταιριάζει περισσότερο το MOP. Θέλω να σα πω ότι ε, υπάρχουν και συμβολικοί λόγοι και κοινωνικοί λόγοι συγκεκριμένων τάξεων και ε, ενημασιών και κυρίω συνθετικοί λόγοι καθαρά που κάθε φορά το χρώμα είναι έτσι αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι μόνο η ζωγραφική αλήθεια, δηλαδή ότι το ήθελα μπλε, ναι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την περίπτωση του δυνακά, που είναι σπάνια, δεν βλέπουμε να ξεκινήσουμε το παράλληλο παράλληλα, για αυτό το πίτωση του Είπαμε ότι αυτό ε, ήταν σε μια συγκεκριμένη, είναι παραστηρία μιας συγκεκριμένης Είχε και δύο πλαϊνά, γιατί ήταν τρίπτυχο κανονικά, το έχουμε σε περιγραφέ, δεν τα έχουμε τα πλαϊνά τώρα. Αλλά θα δείτε σε λίγο ένα άλλο τρίπτυχο. Ε, και ήταν τοποθετημένο στο παρεκκλήσι που χρηματοδότησε αυτή η οικογένεια. Και εκεί που έπρεπε να τοποθετηθεί, υπήρχαν άλλα στοιχεία επάνω. Άρα κάλυπτε το κενό. Η απόφαση είναι το και στο δεν ακόμα Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν πιο ψηλό και κόπηκε για άλλου λόγου. Στη διπλανία έφτιασα πάμε να κάνουμε ένα μικρό αφιερώμα στον ιερόνυμο «Μπός» γιατί ίσω είναι ε, η ωραιότερη boss μαζευμένη στο Πράδο. Θα δούμε τρεις ιερόνυμους «Μπός». Ο ένας είναι, ε, και δεν πήγανε στο Πράδο μετά, ο, ο βασιλιάς της Ισπανίας το είχε στην κλεβατοκάμαρά του. Δεν ξέρω αν είναι όλοι καλύτερο και την κρεβατοκάμερα <σομίως> να έχει <είσαι, σομίως> πάνω από το κρεβάτι <σομίως> τα επτά φανάσιμα μαρτύματα. <σομίως> Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται καμιά φορά επειδή η κρεβατοκάμερα και το κρεβάτι ε, λειτουργούν λίγο χαλαρώνοντα τα χαλινάρια τη ηθική και τη συνείδηση, και ξεφεύγει, ε, ίσω αυτό χρειαζόταν αυτά τα επτά φανάσιμα μαρτύματα ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Οπότε, έπρεπε ένα πολύ περίεργο έργο το οποίο είναι τα επτά γανάσινα μαρτύματα και τα, και τα ε, τέσσερα έσχατα πράγματα. Πολύ περίεργο το έργο. Είναι μεγάλο, έναν μέτρο ε, Αποτελείται από ένα κεντρικό κυκλικό στοιχείο, το οποίο δουλεύει ε, με, την, θα πάμε με, τις, με την αλλαγή των δικτών του ρολογιού. Έχω στις τέσσερις γωνίες τα τέσσερα πράγματα και στο κέντρο το Χριστό, γύρω από τον οποίο είναι τα επτά θανάσιμα μαρτύματα. Αυτό διαβάζεται όπως βλέπετε κυκλικά, εδώ. Στο κέντρο υπάρχει μια μορφή αναδιομένου Χριστού, αναδιωμένου ως νικήσαντα το θάνατο. Αυτή είναι η ανάδυση, δεν γεννιέται. Γράφει βέβαια, κάθε κάβε Dominus βίντεο. «πρόσεχε, πρόσεχε, ο Κύριος βλέπει» το οποίο λειτουργεί εκφοβιστικά γιατί είναι αναφορά στα εταθενάς μαρτύματα το ότι ακόμα κι αν κάποιος δεν σε βλέπει όταν διαπράττεις ένα αμάρτημα υπάρχει ένας παντεπόπινς οφθαλμός που το βλέπει, το ξέρει. Άρα υπάρχει αυτό, καβε καβε Dominus βίντετ στα λατινικά συνήθως είναι οι επιφραπές και στην περίοδοση φλαμμένου αυτογραφική λειτουργεί σαν ένα μάνταλα με έναν τρόπο ακτινοτό οδηγώντας από το γαλάζιο της απεραντοσύνης στο χρυσό και διακτιμίζεται προς τις περιμετρικές επιφάνειες και εδώ το γυρίζω λιγάκι γύρω γύρω σαν ρουλέτα για να το δείτε εδώ δεν <coughs> όχι δεν γυρίζει αλλά επειδή οι μου το κάνουμε καμιά φορά εργασία, το κάνουν να γυρίζει. Αυτή μου πώσα την υφέα να γυρίζω. Γύρω τώρα από αυτό υπάρχουν τα τέσσερα έσχατα πράγματα. Τα τέσσερα πράγματα είναι ο θάνατος, ο οποίος ακολουθείται από την έσχατη κρίση, The Last Judgment, και η έσχατη κρίση ακολουθείται από το σταυροδρόμι της κόλλασης ή του παραδείσου. Άρα έχω κατά κάποιο τρόπο μια διαδρομή χρονική, εδώ είναι η ζωή του ανθρώπου, στο κέντρο είναι η αιωνιότητα, γύρω είναι η ζωή του ανθρώπου, τα αμαρτήματα, ο θάνατος, η έσκατη κρίση και οι δύο απολήξεις ε, της ψυχής πια του ανθρώπου. Στα τέσσερα περιμετρικά έχω το θάνατο του αμαρτωλού. Κοιτάξτε ότι εδώ έχω και κάτι σαν τελειτή όπου ο άγγελος ζυγίζει πια την ψυχή. Αυτό είναι το ένα πράγμα, ο θάνατος. Έχω την έσκατη κρίση. Έχω την κόλαση κάτω αριστερά. Και έχω και τον παράδεισο στα δεξιά. Και είναι και τη διαφοροποίηση της χρωματικής παλέτας της κόλαση από του παραδείσου που θα και λίγο στα δήμια, τα επτά γανάσιμα αμαρτήματα είναι η λιμαργία, γκούλα, η οκνηρία, ακίδια, η λαγνία, λουξούρια, η αλαζονία, σουπέρμπια, στα λατινικά τα γράφει, η οργή, ήρα, η ζηλιοφθονία, ινδίδια η και η απληστία, αβαρήκια. Οπότε έχω μία σειρά από περιγραφικές σκηνές οι οποίες απεικονίζουν αυτά τα αμαρτήματα. Κοιτάξτε για παράδειγμα εδώ στην οργή, την ήρα, τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται. Ήδητοί κατά κάποιο τρόπο πικονιστικά και ταυτόχρονα αποτρεπτικά θα μπορούσαμε να πούμε απέναντι στο αμάρτημα. Η λεμαργία. Λευμα. Και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είναι η αλαζονία σουπέρπια. Κοιτάξτε εδώ τον, την γυναίκα που κοκετάρει μπροστά στον καθρέφτη. Αλλά αυτό τον καθρέφτη Τελικά τον κρατάει ένα δαίμονας γιατί οι πειρασμοί της αλαζονίας είναι αυτοί που οδηγούν σιγά σιγά στην απώλεια αυτή τη. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα περίεργα έργα του Γεωργιμού Μπόσ. Ένα άλλο έργο στην ίδια αίθουσα, ένα άλλο έργο πάρα πολύ ενδιαφέρον και όριμης περιόδου. Αυτό, και αυτό είναι ένα αυτό είναι ένα τρίπτυχο. Αριστερά το βλέπετε κλειστό, έχει μία. Έτσι, τη λειτουργία του Αγίου Γρηγορείου τέλος πάντων αυτά ήταν κλειστά και ανοιχτά για πολλούς λόγους ήταν για να εξυπηρετούν καμιά φορά διπλές ανάγκες του τελετουργικού να σας το πω πάρα πολύ απλοϊκά όταν ήταν η Πάσχα έκλεινε αυτό και ήταν η Ανάσταση, η Σταύρωση όταν ήταν η Χριστούγεννα άγγε αυτό και ήταν μια γέννηση οπότε να, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα κλειστά είναι συνήθω με κρυζάη Αριστε, ε, ανοιχτά είναι συνήθως με πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Εδώ έχω λοιπόν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο, μια επιφάνεια κλειστό, ανοιχτό. Μια προσκύνηση των μάγων. Συνήθως τα τριπτήχα απεικόνιζαν τους δωρητέ ή τους χορηγούς, οι οποίοι απεικονίζονταν γονατιστή στα ε, πλευρικά τμήματα του τριπτύχου. Εδώ για παράδειγμα. Ε, απεικονίζονταν γονατιστή με όρθιο δίπλα τους τον Προστάτη Άγιο που συνήθως ήταν ο... το όνομα τους. Αν δηλαδή τον λέγανε Γιάννη, πίσω στο ο ήταν όρθιος ο, ο, ο, ο Άγιος Ιωάννης ή ο Πατήστής ο Ευαγγελιστής, όποιος ήταν η ημερομηνία. Άρα αυτό που βλέπετε είναι χορηγός δωρητής, γονατιστός ενίδιευσε βίας και όρθιος πίσω, στην ίδια κλίμακα και μέγεθο ο αντίστοιχος Άγιος. Αυτό ήταν και για λόγους κοινωνικής προβολής. Διότι ήταν πλούσιες οικογένειες οι οποίες έκαναν φιλανθρωπίες, δόριζαν παραπολώνα, οπότε έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να προβάλλουν και τη δική του την εικόνα. Ε, δεν είναι τόσο σωματεόδοξο όσο ακούγεται όμως. Ενδιαφέρον έχει το ότι το τοπίο συνεχίζεται και στα τρία πανώ, όπως βλέπετε, είναι ενιαίο, ενώ οι μορφές του πρώτου επιπέδου διαφοροποιούνται και αλλάζουν. Οι συμβολισμοί που υπάρχουν είναι πάρα πολλοί, ένας από τους οποίους είναι ότι στον χώρο του βάθους γίνονται διάφορα έτσι, γεγονότα που σχετίζονται με τη βία, με μία διάχυτη κατάσταση, Αναταραχή του κόσμου. Άγρια θηρία κατασπαράζουν ανθρώπους, άλλα θηρία κυνηγούν ανθρώπους, διασμοί, απαγωγές, πόλεμοι, μάχες. Άρα έχω έναν κόσμο που βρίσκεται σε αναταραχή. Αυτό έρχεται να λειτουργήσει αντιστοιχτικά ακριβώ με την έννοια της θεϊκή επιφανία. Δηλαδή ότι ο, ο, ο Θεός βλέπει ότι οι άνθρωποι τα έχουν κάνει έτσι όπως να κάνει και αποφασίζει να στείλει τον Χριστό, να τους ξαναδείξει ένα φως, εξού και όρος επιφάνεια που βλέπετε ότι λέγεται το έργο, επιφάνεια, ε, η γέννηση, η προσκύνηση των ε, μάδων είναι οι τρει μάγοι, άρα έχω αυτό το στοιχείο, θέλει δηλαδή το πίσω να μου δείξει την κατάσταση που πικρατούσε και το μπροστά να μου δείξει την προοπτική της ελπίδας, ότι πιθανόν κάτι καλύτερο θα αλλάξει. Το τοπίο είναι εξαιρετικό. Δίνεται με ένα σχεδόν φουτουριστικό τρόπο. Αυτή η πόλη για να δώσει την αίσθηση τη διαχρονικότητα, αντλεί από τι πόλει των κάτω χωρών, Αμβέρσα, Βίγυ αλλά το πηγαίνει και στο μέλλον. Μοιάζει λίγο με τα αρχιτεκτονικά του Σαν Τέλιο, του φουτουριστή αρχιτέκτονα. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί πατάει στο παρελθόν και ατενίζει το μέλλον. Η κεντρική απεικόνηση είναι αυτή η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή με την προσκίνηση των τριών μάγων εδώ. ο ένας μάγος πάντα στη φλαμματική ζωγραφική είναι μαύρος οι τρει μάγια έρχονται ούτως ή από τα τρία σημεία της τρεις υπήρους ένας από την Ευρώπη, ένας από την Αφρική και ένας από την Ασία άρα θέλω να δώσω αυτή την παγκοσμιότητα του γεγονότος που λαμβάνει η χώρα εδώ και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα, τα άλλα στοιχεία, τα παραπληρωματικά, διότι εδώ ο Μπός εισάγει μία σειρά από γεγονότα και αναφορές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν φαίνονται και πολύ καλά τώρα εδώ, δεν ξέρω αν έχω πολύ κοντινό. Μία παράξενη παράγκα βρίσκεται πίσω από τις μορφές των μάγων και της ένθρονης Παναγίας της Βρεφοκρατούσας, εδώ, μέσα στην οποία στιβαγμένες αλόκοτες μορφές κάνουν μια άμεση αναφορά στη δυσιδαιμονία του τέλους του Μεσαίωνα, στην τρέλα, στις αρρώσκες και στον παραλογισμό. Ένας, μια μορφή που φαίνεται να φοράει κάτι σαν στέμα βασιλικό, βλέπουμε ότι αυτό το στέμα παραμένει περισσότερο σε παραμόρφωση και δοκιμαστικό σωλήνα, βλέπουμε το σώμα του να κυριαρχείται από πληγές, γυάλινες δαγκάνες προφυλάσσουν αυτές τις πληγέ, φοράει... Ένα, ένα τύπου καλλιμάκι με κουδουνάκια στο κάτω μέρος, για να... κάτι σαν αυτό που κρεμούσαν στους ασθενείς για να γίνονται αντιληπτοί σε μια εποχή που δεν υπήρχε πρόβλεψη και περίθαλψη των ασθενών. Οπότε έχω μια σειρά από άμεσες αναφορές στο θάνατο, στην αρρώστια, στις επιδημίες, στην κυσαδαιμονία. Α, εδώ θα καλύτερα κάπως, όχι τόσο στην ποιότητά του, όσο στην τρέλα του περισσότερο. Οπότε έχω... Συνεχίζουν αυτές οι παράξενες αναφορές στον κόσμο αυτό, δηλαδή ο Χριστός ήρθε στη γη σε ένα τέτοιο κόσμο, με τέτοιους ανθρώπους, μοχθηρούς, ανόητους, άρρωστου, τυστραμμένους, οπότε τονίζεται πάρα πολύ αυτό το στοιχείο. Οι δελεπτομέρειες απεικονίζουν πάρα πολύ συχνά τον τρόπο που έχει εμφιλοχωρήσει η αμαρτία και οι δαιμονικές συμπεριφορέ σε αυτόν τον κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον έχουν τα Ινσύγνια καθώς και τα Παραφερνάλια των Μάγων, αυτά δηλαδή τα οποία κρατάνε, οι αναφορές ενδυματολογικές. Τι, τι Ζαμποδλωτιέ, και τίποτα. Θέλω να πω εδώ. Τι είναι μερές, Και ο Μακουίν, και ο πολύ πριν και όλοι, του έχουν αντιγράψει όσο το γίνεται. Εδώ λοιπόν βλέπω μια πάρα πολύ ωραία αγματολογική επιλογή και πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι το δώρο του Μάγου είναι μια σημαίνια σφαίρα πάνω στην οποία απεικονίζεται η προσκύνηση της βασίλισσας του Σαββά στο Σολομώντα άρα έχω και εκεί την ανατολή που έρχεται στη δύση για να συνδεθούν τα δύο, μόνο που πάνω σε αυτή την ασημένια σφαίρα με την παράσταση υπάρχει ένα πουλί με αρνητική συνδήλωση που κρατάει στο στόμα του ένα κεράσι. Το κεράσι στην περίοδο εκείνη έχει αρνητικό συμβολισμό, όπως και όλα τα μαλακά φρούτα, κεράσι, απατόμουρα, σταφύλια και φράουλε κτλ. Θα το δούμε σε λίγο. Και είναι δεμένο από μια ασημένια λυσίδα που καταλήγει επίση σε μια φράουλα. Άρα έχω το αρπακτικό πουλί, το κεράσι, τη φράουλα, διφορούμενα σύμβολα τα οποία έρχονται να υποτάξουν τις αμαρτωλές και δαιμονικές δυνάμεις του σύμπαντος στο καινούριο γεγονός το οποίο θα βάλει την τάξη και την ηρεμία στον κόσμο. Άρα έχω μια σειρά από λεπτομέρειε οι οποίες δίνουν αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναφορές και απεικονίζονται παντού από τα ενδύματα των τριών μάγων και του Μελθιόρ εδώ βλέπετε τον πλούτο με τον οποίο αποδίδεται το υποτιθέμενα και ντυμένο, μέχρι το στέμα του ε, γηρεού μάγου ε, κοντινό, ε, το οποίο αν δεν φέρνει και πολύ καλά αλλά δείχνει δύο μορφές που προσπαθούν να φτάσουν τον πολύτιμο λίθο που υπάρχει στο κέντρο του κράνους υποδηλώνοντας την απληστεία πάνω από το οποίο υπάρχουν δύο πελκάνοι. οι δύο πελεκάνοι οι πελεκάνοι είναι σύμβολα αυτοθυσίας διότι ε, ο πελεκάνος όταν δεν έχει να τραφεί κατατρώει τις σάρκες του για να φρέψει τα μωρά του άρα ο πελεκάνος έχει κατακοριθεί στο χριστιανικό συμβολισμό ως σύμβολο αυτοθυσίας όμως αυτή η πελεκάνη κρατάνε δύο κεράσια στα τους, που σημαίνει ότι ενώ είναι σύμβολα αυτοθυσία έχουν ενδώσει και αυτά στον πειρασμό. Θέλω να σα πω με αυτό και με αυτά, κάνουμε τώρα μια εικονολογική προσέγγιση, σαν αυτή που έκανε ο Πανόφσκι. Δηλαδή πέρα από αυτό που βλέπουμε, προσπαθούμε να δούμε το, το άλλο νόημα που υπάρχει από πίσω. Η εικονολογία είναι ο κλάδο εκείνη τη ιστορική τέχνη που προσπαθεί να μιλήσει για του συμβολισμού. Εδώ για παράδειγμα, πάνω στη στέγη τη θεάτρη τη. πάνω στη διάτρη της στέγη αυτή τη ετοιμόρφωτη παράγκα. Υπάρχουν δύο χωριάτες, ένας χωριάτης και μία χωριάτης, οι οποίοι έρχονται να δουν το γεγονός. Ακόμα όμως και σε αυτού, με όλη την καλή πρόθεση που διαθέτουν, είναι διάχυτα τα στοιχεία των ε, δαιμονικών συμπεριφορών και των αναφορών. Κοιτάξτε ότι ο χωριάτης φοράει ένα τρίχυνο σκούφο και έχει ένα μαχαίρι, το οποίο ε, διαπερνά, βγαίνει, διαπερνά, βγαίνει, ισχωρεί η σχορή βγαίνει στο τριχωτό του σκούφου. Αυτό δεν έχει και πολύ σκέψη αν καταλάβετε τι είναι ένα, ένα μηθερό αντικείμενο το οποίο μπαινογένει σε κάτι τριχωτό. Είναι μια σεξουαλική αναφορά. Οπότε έχω και οι δύο εδώ μεταξύ έχουν εκλακώσει τις ασκοπαντούρες. Οι ασκοπαντούρες είναι αυτά τα μουσικά όργανα που μοιάζουν με τις γκάιδες τα οποία τα, ε, είναι πεζιμένα και τα φουσκώνει. με... Αέρα και ε, φουσκώνουνε, πρίζονται και είναι μια άμεση αναφορά στη στήση και τη μη στήση οπότε έχω την ασκουμπαντούρα την πεσμένη, την ασκουμπαντούρα την όρθια την ασκουμπαντούρα την όρθια την ε, ε, σχέση των δύο χωρικών άρα έχω δύο χωριάτε οι οποίοι επιδίδονται σε σεξουαλικές εμονές, αλλά έρχονται και αυτοί να δουν την καινούργια τάξη του κόσμου την οποία ευαγγελίζεται το γεγονό που λαμβάνει χώρα μπροστά από αυτή την ετοιμότητα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπο με τον οποίο τα αποδίδει όλα αυτά ο Ιερόνιμο Μπόσκο και χιλιάδε άλλε λεπτομέρειε τι οποίε θα μπορούσαμε να αναφερθούμε. Στι οποίε αναφερθούμε λίγο περισσότερο, σ, όχι τόσο στο Hey Wayne, παρόλο που είναι αριστούργημα κι αυτό, έχουν μαζέψει σε μια αίθουσα τεράστια ε, ε, 11 τους πιο ωραίους μπώσους που μπορείτε να δείτε οπουδήποτε στον κόσμο. Ε, αυτό το του σαν είναι ένα εστούργημα. Και αυτό πολύ μεγάλο, δύο μέτρα, και αυτό τρίπτυχο. Ακολουθεί όχι τη λογική του πλαϊνού ε, πλευρικού τμήματος για τους χορηγούς, αλλά την χρονική διαδοχή παράδεισος γη κόλαση. Όπως και ο κήπος των επίγειων απολαύσεων. Παράδεισος γη κόλαση. Το παρελθόν, το παρόν και το σοφερό μέλλον. Οπότε και εδώ έχω αυτά τα στοιχεία. Είναι πολύ όμορφο το έργο αυτό, έχει εξαιρετικές λεπτομέρειες. Το κεντρικό του τμήμα, έξω και Wayne, το κάρο με το άχυρο ή το κάρο του σανού, προκύπτει από μία παροιμία των κάτω χωρών, που ειναι η ζωή είναι ένα κάρο φορτωμένο με άχυρο και ο καθένα από εμά προσπαθεί να αρπάξει όσο μεγαλύτερο κομμάτι μπορεί από αυτό το φορτίο με το άχυρο. Το άχυρο είναι τα υλικά αλαφά. Και αυτό παραπέμπει στην απληστία. Τα υλικά καθατανέμονται οι εξουσίες. Ο κλήρος, οι βασιλείς, οι άρχοντες. Οπότε πίσω από το κάρο ε, είναι αυτοί που το νέμονται. Όμως το κάρο το οδηγούν οι δαίμονες. Θα δείτε τώρα που θα κάνω ένα κοντινό μπροστά ότι το κάρο των υλικών αγαθών σύρεται τελικά από δαιμονικές δυνάμεις. Εμείς όμως ελκόμεθα εξίσου από τη γοητεία του να αρπάξουμε και εμεί κάτι παραπάνω από υλικά αγαθά και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας στην προσπάθειά μας να πάρουμε και εμεί ένα ματσάκι από το φορτίο αυτό του άχυρου. Το άχυρο είναι και λίγο, είναι, είναι και λίγο ηρωνικό. Δεν είναι δηλαδή παροιμία, δεν λέει η ζωή είναι ένα κάρο γεμάτο διαμάνδια ας πούμε. Λέει η ζωή είναι να κάνω γεμάτο άχυρο και προσπαθούμε όλοι να αρπάξουμε Θέλοντα να σου δώσει την, την αίσθηση το ότι η αξία είναι αλλού. Δεν είναι στο άχυρο. Οπότε παίρνει λοιπόν αυτή την παροιμία, την απεικονίζει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, εδώ, και με πάρα πολλές λεπτομέρειες, οποίε δεν θέλουν να τις δούμε αυτή τη στιγμή, γιατί θέλουμε να επικεντρωθούμε στο τελευταίο έργο του μπος που θα δούμε, αλλά είναι πολύ δυνατό σε ό,τι αφορά τη συνδυαστική φαντασία και τη δημιουργική πνοή του μπος. Και στην κόλαση, στο δεξί μέρος, Υπάρχουν αυτέ οι καταπληκτικέ σχημές τιμωρία. Το αριστούργημα βέβαια του Ιερόνιμου Μπόσε και ένα από τα αριστούργηματα του Πράγντο και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα έργα στην ιστορία της τέχνης είναι ο κήπος των επίγελων απολάχσεων, The Garden of Earth at Έχει καταχωριστεί ένα μεγάλο, τεράστιο, τεράστιο τρίπτικο το οποίο είναι 4 μέτρα, κάθε ένα από τα πανό, αυτό είναι 2-20 επί 1, 2-20 επί 2, 2-20 επί 1. Οπότε πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, 2 x επι 2 2 x 1 οποτε προκειται για ενα τεραστιο εργο 2 επι 4, πάνω στο οποίο απλώνεται ένα απίστευτης φαντασίας μοσαϊκό ανθρώπινων και φυσικό δραστηριοτήτων. Ε, όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν υπήρχε ίντεξ εκεί, δεν, δεν μας άφηλα σημειώσει. Ε, δεν ξέρουμε τι απεικονίζουμε. Έχουν προταθεί πάρα πολλές ερμηνείες, πολλές φορές διφορούμενες και αντιφατικές. Ε, δεν ξέρουμε ποια είναι η πιο έγκυρη, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Καμία φορά η, η ερμηνεία αφαιρεί από τα πράγματα όλη αυτή τη δόνηση που έχουν που σε κάνει να εισχωρείς πιο βαθιά μέσα σε αυτά και μέσα σε σένα και να προσπαθείς να ανακαλύπτεις το μυστήριο που περιέχνει. Οπότε, καλά έλεγε ο Μουμπερτοέκος, εκείνο το ωραίο βιβλίο για τα, τα όρια της ερμηνείας που έχει μεταφραστεί και ωραία. Έτσι, τα όρια της ερμηνείας. Ε, ή ο Ερώτα, α πούμε, που ήταν ε, ε, διευθυντής στον Πετροπόλη, ήταν και έκαινε ένα πολύ ωραίο βιβλίο δυο δηλαδή, αιτία του 80, που λεγόταν ε, «Εμπειρία ή ερμηνεία». Λέει, δηλαδή, το να πά σε ένα μουσείο είναι εμπειρία για να δεις αυτά τα υπέροχα έργα ή είναι Ερμηνεία το να πάρει να διαβάσει και να βλέπει αυτά που γράφει ο κριτικό, ο Θελίου να δει. Έφερε δηλαδή σε αντιπαράθεση την ολοένα και αυξανόμενη κυριαρχία τη ερμηνεία ει βάρο τη εμπειρία. Mm. Ωραίο μου, του αυτό. Εμπειρία ή ερμηνεία. Νίκολα, σε ερώτηση. Ε, ναι. Αυτό λοιπόν εδώ το έργο έχει υποστεί πάρα πολλέ ερμηνείε. Mm. Είναι περίεργο έργο. Είναι πολύ δυνατό. Και εδώ το τοπίο συνεχίζεται και στα τρία, μόνο που στην κόλαση γίνεται πια νυχτερινό εδώ, αλλά ουσιαστικά και εκεί συνεχίζει. Λέβαια. Οπότε, περνάμε στο δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος όπως, ήταν μια εισαγωγή και μια πρώτη περιήγηση σε κάποιες αίθουσες του υπογείου. Και περνάμε στο δεύτερο μέρος το οποίο δεύτερο μέρος κλείνουμε αυτή την παρουσίαση εδώ και πάμε κάνουμε μηνυμάζ αυτό και πάμε εδώ yeah. Ωραία. και κάνουμε full screen mode πως το κάνουμε αυτό τώρα yeah. view full screen mode και πάμε να δούμε αυτό το καταπληκτικό έργο διότι εδώ είναι ένα άρξο που πραγματικά, αν πάτε στο πράγμα, μπορεί να μείνετε μία ώρα μπροστά εκεί και να κοιτάνε. Είναι ένα, ένα ταξίδι από μόνο του αυτό. Λόγω του γεγονότος ότι έχει όλα αυτά τα επεισόδια. Κλειστό, απεικονίζει τον κόσμο. Πάλι σε κρυζάει. Κλείνει τα πατζούρια, τα, τα πληρικά δηλαδή, ε, τμήματα και δημιουργείται αυτή η εικόνα του κόσμου. Εδώ. Επίπεδος ακόμα ο κόσμο, αλλά δεν είναι και αυτή τη σφαιρική υπόνοια. Εδώ. Δεν είναι ακόμα ούτε Γαλιλαίο το Κοπέρνικο. Είναι εννοεί αυτά, 15ο αιώνα και κάτω είναι ανοιχτό. Αριστερά, ε, η κυρία ερμηνεία είναι ότι πρόκειται για παράδεισο γη κόλαση. Και η πρώτη ερμηνεία ήταν διδακτικού περιεχομένου. Ότι δηλαδή ο Θεός έφεξε τον κόσμο και έφεξε τον άνθρωπο ήρεμο καλήνιο και ισορροπημένο και ο άνθρωπος άρχισε τις του με τη ροπή που έχει προς την αμαρτία, προς το σεξ, προς τη λαγνία, προς το... και κοίταξε σε τι επιδίδεται, αλλά όλο αυτό, να ξέρεις ότι θα οδηγήσει εκεί στην τελική τιμωρία. Πολύ απλοϊκό και κάπου σκαλώνει. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά σημεία στην ίδια την εικόνα, όπου ούτε ο παράδεισος είναι τόσο παραδεισένιος, ούτε το κεντρικό, αν πούμε ότι είναι η δίνει με βεβαιότητα την αίσθηση της αμαρτίας, διότι υπάρχει κάτι το ανικανοποίητο. Κανένας δεν το κάνει τελικά. Όλοι το αναζητούν, αλλά κανείς δεν το ευχαριστιέται. Οπότε μήπως υπάρχει κάτι άλλο σαν ερμηνεία. <Κι> Πριν φτάσουμε στην ερμηνεία, αξίζει πραγματικά, επειδή στο, ε, στη συνολική θέαση αυτού του έργου, το έχουν τοποθετήσει και πάρα πολύ ωραία τώρα, και έχουν εκεβάλει και σε μία μικρή κλίση τα πλευρικά πανό. Οι ε, λεπτομέρειες είναι που μετράνε, οπότε αξίζει πραγματικά να πάμε να το δούμε λίγο πρώτα από κοντά, πριν μιλήσουμε για τις ερμηνείες. Πάμε στο αριστερό πανό που είναι ο παράδεισος. Ας το πούμε παράδεισο. Κατασκευέ, οι οποίες κατασκευές δεν είναι απολύτως φυσικές και υφίστανται και μία σειρά από διατρήσει έχουν κάτι το ανθρωπόμορφο παραπαίμουν σε άνθυλα καρδιναλίων. Η διάτρηση γενικά δεν είναι καλός συμβολισμός γιατί σημαίνει τον αυτοτραυματισμό το, το ότι πλήτεις και πληγώνει τον ίδιο σου τον εαυτό οπότε είναι δείγμα αυτοτραυματισμού και αυτοτιμωρίας. Οπότε ενώ είναι πολύ γαλίμιο Αυτέ οι γαλάζιες, κατασκευές, βουνά, κτίρια ε, που συνδυάζονται με τα όμορφα κίτρινα των αντανακλάσεων των δέντρων εδώ δεν είναι τόσο καλήνια όσο φαίνονταν εκπροδυσότησεως. Αυτό ήταν και άλλες αναφορές περίεργες. Ένα... Ένας παράξενος βράχος που παραμένει περισσότερο σε μήτρα καρδιναλίου ή επισκόπου των καθολικών, εδώ, πάνω στον οποίο βράχο βρίσκεται ένα γιγαντό πουλί που φαίνεται σαν να μιλάει στο πλήθος των άλλων πουλιών, να τους πλανεύει και να τα παρασύρει, να χωθούν και να εγκλειοδιστούν μέσα στο αδιέξοδο αυτού του βράχου. Τα άλλα πουλιά όμως, τα λευκά πουλιά, που έχουν πιο ψηλότερο δίκτυο αντίστασης απέναντι στο λαοπλάνο που λύκει στη ρητορική του, δεν πείθονται και δεν ακολουθούν. Άρα, ενώ ο παράδεισος και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει τέτοια πράγματα που συμβαίνουν στην κανονική πραγματικότητα του τότε και του τώρα, εδώ βλέπουμε ότι σαν να μπαίνουν σιγά σιγά διάφορα παράξενα γεγονότα σε αυτό το παράδεισο. in archietà è o no Επίσης, στο κέντρο αυτού του, του τμήματος υπάρχει η λίμνη η οποία κανονικά με το συντριβάνι τη ζωής όμως το συντριβάνι της ζωής πατάει πάνω σε κάτι βράχια που φαίνεται να προέρχονται από φυτικά στοιχεία σκούρων φρούτων ε, η όλη του κατασκευή κυριαρχείται από ρόδινες αντάπιες που παραπέμπουν σε οστρακόδερμα τα οστρακόδερμα έχουν το συμβολισμό Τη διασφάλιση μια εσωτερική ψύχα, όπω και του Καρύβη, μέσα όμω από εκεί, ενώ συνήθω τα συμβολίζουν την πανοπλία τη φύση που προστατεύει κάτι, κρύβονται μονομερικέ δυνάμει όπως η κουκουβάγια. Διάφορε περίεργε κατασκευέ, σαν δοκιμαστικοί σωλήνε, εδώ εισχωρούν μέσα, εδώ και δημιουργούν μια πάρα πολύ περίεργη κατάσταση που για συντριβάνει τη γνώση και του παραδείσου, αρχίζει και γίνεται λίγο αντιφατικό. είναι βέβαια αριστογηματικό. Και μέσα από αυτό φαίνεται να βγαίνουν κάποια υβριδικά πλάσματα όπου γενικά τα υβρίδια, πλάσματα δηλαδή που συνδυάζουν, δεν υπάρχουν στη φύση, αλλά συνδυάζουν ε, ετερόκλητα στοιχεία από διαφορετικά είδη, υποδηλώνουν ουσιαστικά τη διασάλευση της φυσικής τάξης και της κοσμικής ισορροπία, τα υβρύβια. ανέκαθεν ναι, από την Αρχαία Ελλάδα ακόμα, ε, το, το τερατόδες και το Αλόκοτο υποδείλωνε τη διασάλευση ή την διαραγή της κοσμικής τάξης. Οπότε, αυτό το γεγονός ότι βγαίνουν από τη λίμνη και το της ζωής, αυτά τα πλάσματα αρχίζει και να κάνει δυσυκτικά. από το πλευρό του και όσο κατεβαίνουμε τα χρώματα σκουραίνουν και τα πλάσματα γίνονται όλο και πιο υβριδικά, όλο και πιο επιθετικά η οποία είναι το λιγότερο, θα μπορούσαμε να πούμε, ερετική. Προχωρώντας στο κεντρικό πανό, βλέπω μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πολύπλοκη σύνθεση. Θα μπορούσαμε να τη σε τέσσερις ζώνες. Η πάνω ζώνη έχει τους τέσσερις ποταμούς που παραπέμπουν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και τις τέσσερι κατασκευέ αυτές τις αρχιτεκτονικές που όλες μαζί χύνονται στο κέντρο που υπάρχει πάλι αυτή η κατασκευή στο κέντρο του νερού. Η επόμενη ζώνη θα μπορούσαμε να δούμε ότι είναι μια σκούρα λίμνη μέσα στην οποία γυμνές γυναίκες επιδεικνύονται και γύρω γύρω ένα γαϊτανάκι από άντρε που καβαλούν και υπεύουν όλων των ειδών τα ζώα φυσικά και υβριδικά σε μια προσπάθεια να γοητεύσουν αυτές τις γυναίκες και στις άλλες δύο ζώνες Βλέπουμε σε υδάτινο ή σε εδαφικό πεδίο να απλώνονται συμπλέγματα από ανθρώπους, ζώα, φυτά, πουλιά και κατασκευές που επιδίδονται σε πράξεις ικανοποίησης κάποιων αισθημάτων και κάποιων αναγκών. Είναι όλοι γυμνοί, όλες οι μορφές, σχεδόν όλες οι μορφές είναι γυμνές. Θοπεύονται, ερωτοτροπούν. Αλλά καμία δεν δείχνει, είναι χλωμέ και ανασφαλής. Αν ήταν το γούτστοκ του μεσαίωνα, η απελευθέρωση δηλαδή των ηθών και η επιστροφή στην αγαθότητα της γυμνότητας, ε, θα είχανε μια μεγαλύτερη ικανοποίηση. Εδώ υπάρχει διάχυτο το στοιχείο του ανεκπλήρωτου. Θέλουν να φάνε, αλλά είναι καταδικασμένοι να μην μπορούν να φάνε με τα χέρια, τα χέρια... Είναι υποδήλωση του ανθρώπινου τρόπου διατροφής. Σαν τα χέρια του να είναι παραλυμμένα ή δεμένα και να πρέπει να γευτούν αυτού του παράξενου καρπούς μόνο με το στόμα. Του καρπού αυτού δεν του δίνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε τα δέντρα, αλλά του δίνουν τα ζώα. Συνήθω ο άνθρωπο τα ίδιε τα ζώα. Εδώ τα ζώα τα του ανθρώπου. Έχω δηλαδή μια σειρά από παράξενε ανατροπέ αυτή τη τάξη και μία εκπληκτική φαντασία η οποία στις πέντε κατασκευές του πάνω τμήματο: μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε συνδυάζει τα γαλάζια στοιχεία της σφαίρας και της επιστήμης με τα ρόδινα στοιχεία της φύσης και των οστρακόδερμων που βλέπαμε πριν σε ένα σχήματα που παραπέμπουν είτε σε μανιτάρια, μήκητε ή σε φαλούς, πάνω στα οποία οι γυμνοί άνθρωποι ακροβατούν σε μια προσπάθεια να ισορροπήσουν κάτι. Παντού και πάντα η αίσθηση τη διάκριση. Κλαριά ξετριπούν το ίδιο στον κορμό. Οι άνθρωποι είναι χλωμοί, ανασφαλεί και σχεδόν υπνοτισμένοι, σαν να ζουν ένα παράξενο όνειρο στο οποίο δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει την πραγματικότητά του σαν να διάφορα πλάσματα, ψάρια με φτερά που πετούν εκτός του φυσικού περιβάλλοντος με υπότε γοργόνες που έχουν σαν έμβλημα τα κεράσια ε, άνθρωποι που ανασκολοποίζονται, ακολουθούν ένας τον άλλον τυφλά οδηγούμενοι σε ένα διέξοδο χωρίς να το συνειδητοποιούν Οι αγκώς χαρακτίνες που φαίνεται να έτσι, υπενήσετε και υπενήσετε τώρα με τα πουλιά αρχίζει και διασαλένετε με κάποιο τρόπο. Εγκλωβισμοί, ανασκολοβισμοί. παραξέλε αναφορές, αυτά είναι σαν τις πλάκες που έκανα ο Μωυσής. Αλλά εδώ όχι που να αποκτήσει έχω κάτι το νόημα αυτών των εντονών. και έχουν αποκτήσει απλά μια κατασκευαστική λειτουργία. Και στρατιές, στρατιές από οι πόντες Σκευών δηλαδή και τον τρόπο με τον οποίο σιγά σιγά κατεβαίνοντας υπάρχει την ατρία, η ματρία του φρούτου. Τα φρούτα, τα φρούτα που κυριαρχούν και μιλία είναι τα μαλακά φρούτα. Δεν έχει δηλαδή ξνόμυλα και τέτοια, μιλαχλάρια έχει κεράσια, φράουλες, ε, βατόμουρα, ε, σταφύλια. αυτά όλα Αυτό το κοινό που έχουν είναι ότι επειδή είναι πολύ ζουμερά αν τα δαγκώσει, δεν μπορεί να αντισταθεί. Ο γλυκός χυμό του ισχυρίζει μέσα σου και σου προσδίδει μια υπέρτατη αίσθηση ειδονή. Ενώ τα άλλα φρούτα, δαγκώνει μία και αν σου πούνε ότι έχει δηλητήριο ή σου κάνει κακό, μπορεί και να τα αφήσει. Δηλώνει, δηλαδή, η επιλογή των φρούτων, υποδηλώνει ακριβώ την αδυναμία του ανθρώπου απέναντι στη γλύκα και τη γεύση τη ειδονή, εδώ, και τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά τα φρούτα κυρανούν και έχουν γίνει σαν σήματα κατατεθέντα, σαν εμβρήματα λατρείας. Ο άνθρωπος τη γυμνότητά του την αντιμετωπίζει με ένα περίεργο τρόπο, ενώ αισθάνεται ωραία που είναι γυμνός, θέλει να βρεθεί σε ένα καταφύγιο, θέλει να πιστεί. Ψάχνει μια κρυψώνα, ένα καταφύγιο, αυτό μπορεί να είναι ένα αυγό, το οποίο είναι ταυτόχρονα το καταφύγιο του αλλά και το σημείο εγκλωβισμού του. Διάχεται σε όλη την εικόνα, υπάρχουν πολύ συχνά τέτοιου είδους αναφορέ. και το έργο, βγήκε τέσσερα χρόνια στην Βιέννη στις αρχές του 2000 και αναγγελίστηκε και τώρα λάμπη. Ναι. Λίγο Σε τι. Σε mm. τι. Κοιτάξτε. Να <laughs> Η εμιλία δεν έχει με αλλά αυτό το λέει τώρα για να μην την βαραίνει, να το πούμε. Είχε. Α, ο, αν πούμε ότι ο άνθρωπο Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ζωγραφεί όλα αυτά. Δηλαδή ή κάτι παίρνει, δεν μπορεί. <laughs> κάτι παίρνει, <laughs> το παιδί. <laughs> δηλαδή. Εάν ήταν ανισόρροπο, το έργο του δεν θα είχε τέτοια αποδοχή. Ήταν ε, ευρύτατα διαδεδομένα και ε, ε, ε, ε, η, η, η ζήτηση για τέτοια έργα ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη. Το γεγονό ότι βρέθηκε στην ιδιοκτησία του Βασιλιά δεν ήταν ότι ο Βασιλιά ήταν απλά παράξενο, ήταν ότι μιλούσε για κάτι το οποίο φαίνεται εκείνη την εποχή να συμβόλιζε κοινού τόπου, άρα και αποδεκτό. Αν ήταν επιλεγμένο να σα πω, ένας ανισόροπος ο οποίος κάτι ήταν τα οράματά του, δεν θα γινόταν τόσο αποδεκτό να έμπαινε μέσα σε εκκλησίες, σε παλάτια, θα είχε απορριφθεί. Ε, αν έπαιρνε κάτι, θα φτάσουμε μετά στο αν έπαιρνε κάτι, να το αφήσουμε αυτό. Βέβαια. <συσήν> δεν δε θυμάμαι έκυψη, ομιλογο, ότι είχε μεγάλη επιρροή σε αυτή την πλούσια και μεγάλη ζωή της οπαλέφου, η 10 του και των οργάνων. Ε, είναι λίγο υπερβολή φεμινιστικού, φεμινιστική <χι> μου <πρόγραμς. χι> το, το, το ότι είχε επιρροή είχε. Αλλά ότι τον οργάνωνε όχι. Αν και έχουμε ελληπή στοιχεία για αυτή την εποχή, έχουμε ακόμα αρκετά ελληπή στοιχεία. Δεν, δεν έχουμε το πλήρη βιογραφικό. Ο πρώτο που κάθεται και, το, και κάνει είναι ο Βαζάρη στην Ιταλία μετά τον Μπόσ, τέλη του 16ου αιώνα, που θεωρείται ο πρώτο ιστορικό τέχνη, ο οποίο χαράστηκε και καταγράφει τους βίους, μέχρι τότε δεν έχουμε στοιχεία. Προσπαθούμε όλα να τα μαντέψουμε από ληξιακικές πράξεις και ε, δικ, ε, δικονομικά έγραφα, αγοραπολισίες έργων. Δηλαδή, εγώ που ήμουν αγός και μου ο Γιάννης αυτό το έργο και του ζήτησα, ας πούμε, 500 δούκατα για να διασφαλίσω εγώ θα το κάνω το έργο και θα μου τα δώσει ο Γιάννης τα δουκάρτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, φίλος, φίλος, φίλος αλλά... Ε, υπογράφαμε ένα συμβολογραφικό έγγραφο που έλεγε σήμερα προ 2 Οκτωβρίου του 2018 ο ιερώνιμος Βαν έτσι λέγοντας, ονομάστηκε από το χωριό του που το λέγανε χρτοδεμπός στο χωριό κανονικά ήταν ιερώνιμος Βαν Άκεν βεσμεύεται απέναντι του Ιωάννη Κοκκόνη ε, να δω αυτό και αυτό και αυτό. Από εκεί μαθαίνω. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ακόμα καταγεγραμμένο ούτε γεωγραφικό ούτε τίποτα γι' αυτό. Οτιδήποτε ακούγεται πριν από το Βαζάρι ε, είναι στα όρια του κουτσομπολιού και είμαστε αρκετά δύσπιστοι. Ο Βαζάρι κάθεται και παίρνει, α το πούμε σε εισαγωγικά, συνεντεύξει από όλου όσου γνώριζαν του καλλιτέχνε και κάνει όλα αυτά και τα καταγράφει. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αυτό. Ε, και στην... ε, στι κάτω χώρε το κάνει αντίστοιχα ο Φαν Μάντελ, λίγο μετά το Βαζάρι. Ξαναγυρίζω στο πλευρικό έργο και πάω σε αυτή τη ζώνη όπου είναι τα κορίτσια στη λίμνη και επιδεικνύονται με τους πειρασμούς, τα πουλιά και τα μήλα ή τα φρούτα στο κεφάλι και γύρω γύρω τα αγόρια οι άντρες οι οποίοι επιδίδενται σε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε ακροβατικά φιγούρες ε, επιστρατεύουν όλων των ειδών τα ζώα που υπέβουν για να εντυπωσιάσουν τα κορίτσια του κέντρου. Σαν ένα χαϊτανάκι, σαν μια απομίμηση του τρόπου που ορισμένα ζώα τη φύση, όπω τα παγόνια ή ορισμένα πουλιά, ε, θέλουν να εντυπωσιάσουν. Ξέρετε, τα πουλιά, τα, τα, τα, τα θηλυκά πουλιά είναι άσχημα. Πολύ Τα αρσενικά πουλιά είναι τα ωραία πουλιά. Το θηλυκό παγόνι δεν βλέπετε. Το αρσενικό παγόνι είναι τελτερό. το τερό. Όλα τα αρσενικά ζώα. Αλλά αυτό είναι ουσιαστικά το δώρο της φύσης για να μπορέσουν να εντυπωσιάσουν και να προσεγγίσουν το θηλυκό το οποίο αδιαφορεί. Οπότε έχω εδώ σαν μια απομίνηση αυτού του πράγματος η οποία γίνεται με απίστευτη φαντασία και με εξαιρετικό τρόπο σχεδόν χορού και πανηγυριού ή τελευρωγίας. τη κλίμακας. Εδώ η αναγέννηση προσπάθησε με την επινόηση της προοπτικής να ορίσει λογικά τις σχέσεις μεγεθών στην εικόνα και, στο, και να κατανοήσει μέσω αυτού καλύτερα τον κόσμο. Εδώ έχουν τη διασάλληψη της φυσικής κλίμακας. Τεράστια ε, και η παρατηρητικότητά του από τις καρδερίνε και τους κοκκινολέμβες μέχρι τις αλκιώνες και τους είναι τα χρώματα είναι υπέροχα άρα δεν, δεν το ξεφέρει αυτό ε, οι άνθρωποι όμως είναι πάρα πολύ μικροί και φαίνονται πάρα πολύ ευάλωτοι απέναντι σε αυτό καταλαβαίνετε γιατί έγινε ο ήρωας των σουρεαλιστών 500 χρόνια πριν τον σουρεαλισμό γιατί ο σουρεαλισμός στην προσπάθειά του να ανατρέψει τις λογικές δομές σχέσεων ανάμεσα στα πράγματα, επιστρατεύει αντίστοιχες λειτουργίες. Ο Μπός όμως δεν το κάνει για να κάνει μια κατάδυση στο χώρο του υποσυνείδητου. που δεν υπάρχει σαν έννοια τότε το, το υποσυνείδητο, το κάνει για άλλους λόγους που ακόμα δεν έχουμε διερευνήσει. See yeah. you. Yeah. Στο τρίτο πανό, όπου όλο σκοτεινιάζει και έχω πλέον την τιμωρία. Το επιλεγόμενο κόλαση, όπου εδώ έχω ε, την πάνω ζώνη γεμάτη γέννης του πυρός σε τοπία από κτηριολογικά σύνονα που φλέγονται και στο κάτω κομμάτι μία πάρα πολύ μεγάλη σειρά από τιμορίες οι οποίες παραπέμπουν... με θρησκευτικέ ε, θρησκευτικές αναφορές, ε, εκκλησιαστικές αναφορές, δηλαδή πώς το γουρούνι να είναι ντυμένο σαν ε, καλόγρια, ε, είναι διότι και πώς έγινε αυτό αποδεκτό από την εκκλησία, πώς μπορούσε ας πούμε να μην... Είναι διότι και είναι την εποχή υπήρχε η, η, η, η λειτουργία της εκκλησίας και υπήρχαν κάποιοι λειτουργοί τη, οι οποίοι όπως και σήμερα Διαβάζεται κατά καιρού διάφορα σκάνδαλα που εμπλέκονται οι ερωμένοι και στο εξωτερικό πολύ περισσότερο. Ε, υπήρχε και εδώ οπότε δεν στηλύτευε την Εκκλησία στο σύνολό τη, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό πριν το διαφωτισμό, γιατί ήταν θεολογική η ερμηνεία του κόσμου. Στιλύτευε ότι συγκεκριμένοι λειτουργοί τη Εκκλησία αποκλίνουν από τον λόγο του Θεού και την ηθική συμπεριφορά και έχω αυτού του είδου αναφορέ αρκετά συχνά μέσα στο έργο και μένουν έτσι αρκετά ενοπλητικό τρόπο, όπως έχω και την ανατροπή της λειτουργίας των μουσικών οργάνων, που στην Ιταλική τεχνή τη περιόδου ε, όλες οι ιερές απεικονίσει, οι ένθρονες παναγίε κτλ. συνοδεύονται από μία σειρά μουσικά όργανα. Από τον Πισιανό μέχρι τον Τιντορέτο, από τον Γκρέκο μέχρι τον Ραφαήλ. Εδώ τα μουσικά όργανα ταυτίζονται με την ηγονή και με την αμαρτία, οπότε λειτουργούν ως τα πεδία μαρτυρίου των αμαρτωλών. Κοιτάξτε, αυτές οι καταπληκτικέ σκηνές, όπου σταυρώνονται αυτέ οι μορφέ πάνω στις άρπες, ανασκολοπίζονται πάνω στις λύρες. Άνθρωπος δέντρο, πιθανολογόμενη αυτοπροσωπογραφία που πατάει στα σκοτεινά βαλτόδη νερά αυτού του μαύρου υγρού με μία στάθεια πάνω σε βάρκες και είναι δέντρο. Κανονικά το δέντρο έχει θετική συνδήλωση αλλά εδώ το δέντρο κρύβει ένα, σω... ένα σωματότυπο αυγού το οποίο μέσα είναι καπηλιό και αυτοί χαρτοπέζουν και εμπεκροπίνουν. Πάνω, στο... πάνω στο κεφάλι του... Είναι απλωμένος ένας δίσκος που υποκαθιστά την έννοια του φωτοστέφανου μέσα από ένα πεδίο όπου τελικά οι βρέμονες και τα τέρατα καθοδηγούν τους ανθρώπους. Η ασκομπαντούρα έχει πάλι αυτή τη συμβίωση. Φαλικές αναφορές, διατρήσεις, γένες που πληρώσουν με το δοστρομάθος. διαρκείς ανατροπές. Ο υπότις ο υπότις σηματοδοτεί την, την, την ανάγκη μα για έναν ήρωο που θα μπορέσει να μας ξελασπώσει από το βάτο που βρισκόμαστε και του εχωρούμε αυτά τα δικαιώματα να πάει να βρει το δισκοπότηρο ο μύθος που το ξέρουμε περισσότερο από τον βασιλιά Αρθούρο ένας κυρίαρους μύθος σε όλο τον Ύστερομεσαίωνα και εδώ ο υπότις που βρήκε το δισκοπότηρο αλλά το λαβαρό του ήταν το λαβαρό με το βατράχι γιατί οι δυνάμεις εκείνες που τον οθούσαν δεν ήταν η ηθική αποκατάσταση της τάξη, αλλά ήταν η φιλόδοξία και η αλαζονία και το λάβαρό του έχει το βάτρακο που είναι τα χειρότερα σύμβουλα της περίοδης και μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο καθώ έπεσε βγαίνει ένα ζάρι που ανατρέπει τι καλές του προθέσεις Μπορεί να έχει καλές προθέσεις ο άνθρωπο, αλλά όμω στην πορεία παρεκτράπει και γίνεται βορρά να το κατασπαράζουν Αυτά τα άγνες δικά μου. το ξαναβλέπουμε. Τι είναι τώρα αυτό? Yeah. Πολύ περίεργο έργο. Και δεν έχετε δει τίποτα. Δηλαδή είδαμε τώρα 10 από τις χίλιε μικρές αφηγήσεις που υπάρχουν εκεί. Υπάρχουν η βιβλία αρχήνω το βιβλίο του Φρένγερ. Είναι ένα βιβλίο 880 σελίδων και δεν το έχει ούτε στο συνολό του το έργο. Πρόκειται δηλαδή για ένα έργο μοσαϊκό το οποίο συνοψίζει αυτά τα δευτεία. Το θέμα είναι πώ το έκανε. Πώ τούρθε και αυτό το πράγμα, Σε το απευθυνόταν, πώς ήταν τόσο δημοφιλές; Γιατί είναι τόσο σημαντικό, Είναι η παραξενιά ενό ανθρώπου θα το κάνει σε μικρό είναι τέσσερα μέτρα. 6 εξ, τετραγωνικά. Ιτεράστιο έξι τετραγωνικά. Οι ερμηνείε λοιπόν που έχουν δοθεί ε, και οι παρεμηνείε βεβαίω είναι πάρα πολλέ. Και δεν ξέρουμε με βιβλιοότητα. Εγώ απλά θα σα συνοψίσω για να έχετε μια εικόνα του τι κρύβεται πίσω από το έργο. Κινούνται συνήθω σε αυτού του είδου τις, τις έξι κατευθύνσει. Η μία κατεύθυνση είναι διδακτική. Λέει δηλαδή ότι το έργο έχει διδακτικό περιεχόμενο. Να λειτουργήσει αποτροπαϊκά. Να σου δείξει ότι ο Θεό έκανε τον άνθρωπο και τον έβαλε σε ένα ωραίο και περιβάλλον. Ο άνθρωπο έκανε τι βρωμιέ του στο κέντρο και να θα πάρει στο τέλο. Πολύ αυλοϊκό. Και σκαλώνει λίγο στο ότι ούτε ο άνθρωπος πολύ ικανοποιείται στο κέντρο με ένα εκπλήρωτο όλιο, ούτε ο παράδεισος είναι και τόσο παραδεισένιος όσο νομίζαμε. Το ένα ζώο καταβροχτίζει το άλλο, υπάρχει κακία. Οπότε κάτι δεν, δεν υπάρχει σε αυτήν την εμπίνη. Όμως ο διδακτικός χαρακτήρας επέτρεψε στο έργο να γίνει αποδεκτό. Κατάλαβατε. Δηλαδή να... Να, να ενταχθεί σε έναν ορίζοντα υποδοχής. Μία άλλη μηνύα που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η αλχημική. Συνδέεται δηλαδή με όλη αυτή την αλχημική αναζήτηση του μεσαίωνα και της αναγέννησης, την προσπάθεια με τα στοιχεία, την αναγωγή, στην αποκάθαρση από ένα ψευδοεπιστημονισμό που διαδέκεται η αλχημία μέχρι την αναζήτηση της απόλυτης ουσίας του κόσμου και του σύμπαντος. Οι αναφορέ αστρολογικές είναι πάρα πολλές. Διάφοροι ερευνητές που έχουν αστρολογικές γνώσεις το έχουν ερμηνεύσει μέσα από αστρολογικούς συμβολισμούς. Οι αιρέσεις βεβαίως είναι πάρα πολύ καλή ερμηνεία του Φρένγερ κυρίως, διότι ο Φρένγερ μας λέει ότι έψαξε πάρα πολύ και λέει ο πως ανήκε στη, στη δευτερειώδες φώτοτες την αδελφότητα των αδαμιτών και την αδελφότητα της Παναγίας. Στην αδελφότητα των αδαμιτών αυτοί οι αδαμίτες πίστευαν ότι ο άνθρωπος γεννιέται αγνός και διαφθύρεται από την κοινωνία και από τον περίγυρο και ότι ο στόχος του θα είναι να ξαναβρει αυτή την αγνότητα. Πώς θα το πει αργότερα στο διαποτισμό ως για το καλό άγριο, αλλά πολύ πριν υπήρχε αυτή η αντίληψη. Ε, οπότε αυτοί οι αδαμήτες μαζεύονταν μαζί και έκαναν κάποιες γυμνικές τελετουργίες στι στις οποίες ε, και έκαναν δραστηριότητες γυμνή και μέσω αυτής της δραστηριότητας ήταν σαν να ξανακέρνιζαν για λίγο αυτή τη χαμένη αθωότητα. Μην φανταστείτε τίποτα παρτούζες και τέτοια. <ΣΛΗ> Απλά ήταν γυμνικέ οι δραστηριότητες. Ήταν σαν, σαν να επιστρέφω με κάποιο τρόπο στην ίδια μου τη φύση που την έχω χάσει γιατί έχει διαφθαρεί από την κοινωνική παρακμή στην οποία έχω βαλτώσει. Οπότε ο Φρέγκερ έχασε και μπήκε πάρα πολλά στοιχεία για την ένωση των αδαμιτών, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα βρίζει για αίρεση. Φανταστείτε εδώ τώρα ένα κάμπι γυμιστών και το κλείνουν οι αρχές. Όχι το 1490 να κάνεις τέτοια, οπότε δεν έχουμε στοιχεία. Δεν κάθε κανεί να μα περιγράψει τι ακριβώ κάνουμε στι γυναικέ Άρα, με πάρα πολύ κόπο, ο Φρέγκεν ανακάλυψε ότι ανήκει σε αυτή την αίρεση και ανήκει σε μια άλλη αίρεση, την αίρεση τη Παναγία, στην οποία η αίρεση τη Παναγία, κατά την αίρεση αυτή, ο Θεό έκανε και το καλό και το κακό. Είναι λίγο διαφορετική από πιο, έτσι, ορθόδοξη, έτσι, το πιο ορθόδοξο δογματικό πλαίσιο του χριστιανισμού που λέει ότι ο Θεό έκανε το καλό. Ο σατανάς έκανε το κακό, ο άνθρωπος έτσι δελεάστηκε από το κακό και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ε, αυτή η αίρεση θεωρούσε ότι ο Θεός έφτιαξε και το καλό και το κακό και εναπόθεσε στον άνθρωπο την δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα να μπορεί να τα διαχειριστεί. Γι' αυτό σύμφωνα με αυτή την αίρεση στον παράδεισο υπάρχει και το κακό. Απλώ είναι τυφασισμένο. Γιατί ο Θεό έφτιαξε και τα δύο. Αυτό μας δικαιολογεί λίγο γιατί στον παράδεισο κάποια ζώα καταπορθήσουν κάποια άλλα. Γιατί μέσα από τον νερό του στουριβαλλιού βγαίνουν οι χρηρικά πλάσματα. Αν θεωρήσουμε ότι είχε δίκιο ο Φρέγγερ με τη μέρηση της Παναγίας, δικαιολογούνται κάποια στοιχεία που υπό άλλε δεν δικαιολογούνται. Και τότε θα του πούμε, κύριε φρένκερ μου, «Ναι, εντάξει, μεσα... εντάξει στον παράδεισο το κατάλαβα, με έπεισες». Το, μεσαίο... το μεσαίο είναι απεικονίσεις των τελετουργιών και των γυμνικών δραστηριοτήτων οι οποίες ήταν σαν καρναβάλα, καναν μουσική, καναν αυτά. Εντάξει, ας το δεχτούμε γι' αυτό. Και το τρίτο, γιατί τιμωρούνται. Δεν τιμωρούνται. Αυτοί στο τρίτο, λέει ο Φρέγκε είναι αυτοί που δεν συμμετείχαν σε αυτά και δεν ξανακέρδισαν το στοιχείο της αθωότητας, συνέχισαν να είναι μολυσμένοι από την αμαρτία και θα πάθουν αυτό στο τέλος. Ενώ αυτοί που θα πετύχουν την πνευματική τους ε, έτσι, επαναφορά στην αγνότητα, είναι στο κέντρο. Δεν είναι εύκολο και δεν την έχουν πετύχει, γι' αυτό υπάρχει, λέει, το στοιχείο του ανεκπλήρωτου. Οπότε βλέπω ότι αυτή η θεωρία... Έχει κάποια στοιχεία από δεν είμαι πολύ του σίγουρη γιατί η έρευνα του είναι μία έρευνα πάρα πολύ δύσκολη. Κάποιοι ερευνητές, οι οποίοι θεωρούν ότι όλα αυτά είναι πολύ ακραία και περυτά, λένε ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια φορκλορική απεικόνηση. Οι οποιοι θεωρουν οτι ολα αυτα ειναι πολυ ακραια και λενε δεν ειναι τιποτα αλλο παρα μια φορκλορικη απεικονηση οι ανθρωποι αν έχετε πάει σε πανηγύρια χωριών όπου και ακούσετε βοβολοχίες, χοντράδε, σεξουαλικά υπονοούμενα, πιασίματα κόλωμοι, συγχωρείτε για την έκφραση κτλ κτλ όλα αυτά στο πλαίσιο ενός γλεντιού και ενός πανηγυριού σε λαϊκά στρώματα και ενός στην ευαρχία μπορεί να γίνονται απολύτως αποδεκτά και πριν το διαφωτισμό ήτανε απολύτως αποδεκτά αυτά. Οπότε λένε αυτοί μελητητές ότι αυτός ο Μπός καταγράφει απλώς το φολκλόρ της εποχής του. Τα πανηγύρια, τις αγερτίες, τις συνήθειες, τα γλέμπια, τις ακροβασίες, τις μουσικές κτλ. <κυρίζει> Αυτό και το τρίτο είναι ότι αν το παρακάνεις και περάσεις τα πια όρια από αυτό το folklore τότε ξεφέρει το πράγμα και υπάρχει ο κίνδυνος του τρίτου ε, και μια πάρα πολύ θε, ωραία εσύ διαφέρουσα θεωρία είναι αυτή η θεωρία με το subconscious αυτό είναι συχνό γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν αναφορές, κοιτάξτε το χέρι του Θεού το, το χέρι του Θεού που ευλογεί στο πρώτο με τον τρόπο του καθόλου που ευλογεί στον παράδεισο και το καρφωμένο χέρι με το μαχαίρι πάνω στο ζάρι για τον τζόγο στο δεύτερο. Άρα συνδέονται, δεν είναι ένας αυτοσχεδιασμός απλά ο οποίος υπάρχει, όπως αντλεί πάρα πολύ από τον Garden of Seclusion, τον, τον κλειστό περίπτωση στο κήπο. Υπήρχε η παράδοση του περίπτωση του κήπου, γιατί αυτό είναι ένας Garden. Ο Φρέγγελ μιλάει για τον Αλαμίρτη τον Μπός ως αδαμήτη με όλα αυτά που σας έλεγα περίπου τα οποία τα παίρνει ένα-ένα και τα εξηγεί με σαφήνεια και σχετική καθαρότητα δεν είναι τίποτα άλλα θα τα διαβάσουμε μην αγχώνεστε απλώς είναι για να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ ωραίο υλικό οι αλχημικές ερμηνείες το συσχετίζουν πάρα πολύ με την αναζήτηση της λίθου του φιλοσόφου τα χρώματα, η Νατλίν Μπέρκμαν έχει κάνει ένα πολύ ωραίο πιέξδι πάνω σε αυτό και μιλάει για όλα αυτά τα συσχετίζει και με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες γιατί αν δείτε τις γραγούρε και τις απεικονίσεις αλχημιστικών δραστηριοτήτων παραπέμπουν άμεσα στις κατασκευέ του Μπόσου. Είναι όλε σαν τι αλχημιστικέ κατασκευέ στο εργαστήριο ενό αλχημιστή. Τα σύμβολα επίση τη βασική αλχημία βλέπουμε να υπάρχουν μέσα στο έργο του Μπόσε σαν σχηματικέ αναφορέ, όπω και όλα αυτά τα στοιχεία που φαίνεται να ενσωματώνονται. Άρα δεν είναι άκυρο ούτε ο Uroboros Office από αυτή την πολύ ωραία απεικόνηση του Θεόδωρου Πελεκάνου του Βυζαντινού του 1478 που ξαναγυρίζει στην αρχή. Εδώ τρώγοντας τη μουρά του και δημιουργώντα τον κύκλο που κυριαρχεί στο έργο του Γερόνιου Μπόσο, -Γερών, Μπόσο Κύκλο. Ούτε όλα αυτά που παραμπέμπουν στη δημιουργία ζωή υπέρατος από τον. Αυτά σα τα λέω για γιατί βλέπουμε την Hollywood και ταινίε και θεωρούμε ότι είναι σενάρια ετσι πρωτοτυπίας... Όλα αυτά υπάρχουν στην ιστορία τη τέχνης ήδη από το 13ο και 14ο αιώνα σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα για την έννοια τη ζωή και τη δημιουργία. Όπω επίση και ο William Blake έχει απεικονίσει, α πούμε, πολύ ενδιαφέρουσε τέτοιε σκηνέ που σχετίζονται με την αλχημία και τη δημιουργία τη ζωή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι παρεστησιογόνε ερμηνείε, δηλαδή αυτέ που αναφέρονται στο ότι δεν ξέρω εγώ τι μου λε για αλχημίε και για αστρολογίε και για αιρέψεις, ο άνθρωπο δεν είναι καλά. Κάτι παίρνει, δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να βλέπει τέτοια πράγματα. Για να τα απεικονίσει τα βλέπει. Και για να τα βλέπει κάτι παίρνει. Τι παίρνει. Μία ερμηνεία περί παρεστήσεων είναι, υπάρχουν βεβαίω αναφορέ ότι αυτοί για να χαλαρώσουν στην ένωση των, στι τελετουργίε των αιρέσεων, πολύ συχνά υπήρχε η των μαγισσών, η οποία ήταν ένα ένας πολύ ωραίο συνδυασμό από ουσίε παρεστησιογόνων φυτών τα οποία λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί πάρα πολύ και η ερμηνεία με, τον, με, την, με το έργοτ, την ρησίδη δηλαδή. Η ρησίδη έργοτ είναι ένα μήκητας που πιάνει τα δημητριακά και κυρίω τη σήκανη και το στάλι. Και τα πιάνει και όταν κοπούν. Και επειδή εκείνη την εποχή δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο να είναι από την παραγωγή στην κατανάλωση, πάρα πολύ συχνά υπήρχαν... Επιδημίες εργοτισμού. Έργοτ είναι αυτός ο μίκητα. εδώ, σκλερότικα. Ο οποίος, Μίκητας, πιάνει το στάρι και όταν το φας, ε, έχεις παρεστήσει, έχεις και πάρα πολλές πληγές στο σώμα, παραμορφώνεσαι, οδηγεί δηλαδή σε μία σειρά από πάρα πολλοί... Δηλαδή και κυρίως σε τρελαίνει, σε τρελαίνει τις Θεωρούν οι μελετητές σήμερα ότι στα ελευσύνια μυστήρια το μείγμα που έπαιρναν οι μύστες, ότι εμπεριείχε και μία ελεγχόμενη ποσότητα από εισίδη, από έργο, γιατί ούτως ή άλλως τα δημιουργιακά ήταν το σύμβολο της δίλητρας και το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στα αμυστήρια μυστήρια και ότι αυτό σε μία ελεγχόμενη μυκληπίαση έγινε τη δυνατότητα αυτών των παρεστήσεων που σου αποκάλυπταν Όλα αυτά που δεν μπορούσε μέσω τη λογική και τη καθημερινή σκέψη να αισθανθεί ή να διαισθανθεί. Οπότε, μία ενδιαφέρουσα ερμηνεία είναι ότι αυτό είναι πάρα πολύ συχνό εκείνη την εποχή. είναι πάρα πολλέ επιδημίες εργοτισμού. Αν το θέλετε σε επιστημονική ερμηνεία. Η άλλη ερμηνεία είναι το νευροφυσιολογικό πρότυπο ερμηνεία που μιλάει για την έννοια τη διευρυμένη και λέει για ενδοτικά φαινόμενα. Λέει δηλαδή ότι συνήθω. Αυτό που λέμε συνείδηση, consciousness, συνείδηση, ε, είναι αυτή η γραμμή, έχει ένα φάσμα, ένα spectrum. Αυτό. Ε, αυτό το σπεκτρο όπως βλέπετε, αρχίζει από την εγρήγορση, waking, problem-oriented thought, φτάνει στην ονειροπόληση, όπου είσαι εδώ, αλλά φέτος και λίγο, φτάνει στα υπναγωγικά στάδια που αρχίζεις και χάνεσαι με την πραγματικότητα, περνάς στο όνειρο... Και μετά πας στο υποσυνείδητο. Η δική μας κοινωνία, η δυτική κοινωνία ορθολογική σκέψης, η, η αρχαία Ελλάδα, η Ρώμη, η Αναγέννηση, η Ευρώπη, ο δυτικός κόσμος σήμερα, ε, θεωρεί ο συνείδηση ό,τι συμβαίνει μόνο στην εγρήγορση. Ό,τι άλλο προσλαμβάνουμε κατά τη διάρκεια των άλλων σταδίων, των υπναγωγικών σταδίων κτλ, δεν είναι η πραγματικότητα. Όμως πάρα πολλοί άλλοι πολιτισμοί, πάρα πολλές κουλτούρες και πάρα πολλοί λαοί θεωρούσαν ότι για να προσεγγίσει κάποιος την πραγματικότητα δεν αρκεί να σκεφτεί μόνο με το μυαλό του σε εγρήγορση. Τα όνειρα του αποκαλύπτουν πράγματα, οι παρεστήσει τα οράματα του αποκαλύπτουν μια αλήθεια για τον κόσμο η οποία ξεπερνά σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο που η αλήθεια μπορεί να ερνημευτεί με λόγια. Οπότε προσπαθούσαν αυτά να τα αξιοποιήσουν και φτάναμε σε αυτό που λέμε intensified trajectory ε, ε, ε, ε, εν, εν, εν, εν, ενισχυμένο πεδίο εδώ, που προσπαθούσαν αυτά τα φαινόμενα να τα καλλιεργήσουν κατά κάποιο τρόπο. Εμάς όλο αυτό μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργο γιατί είμαστε παιδιά, μιας, είμαστε παιδιά του διαφωτισμού, Παιδιά μιας Θε Θετική ερμηνεία του κόσμου που γίνεται με το μυαλό, που αναλύει, που καταγράφει και ερμηνεύει. Όλα τα άλλα μα φαίνονται λίγο παράξενα και ότι βρίσκονται σε πολύ χαμηλά στάδια πολιτισμικά. Τα τελευταία χρόνια όμω, μετά από τι έρευνε κυρίω των ανθρωπολόγων, των κοινωνικών ανθρωπολόγων, του Κλοντ Λεβίστρο και όλων των άλλων ανθρωπολόγων τη του 60 κυρίω και του 70, καταλάβουμε ότι υπάρχει μία πρόσβαση σε ένα είδου γνώση όπω υπάρχει και στα ανθρωπολικά πλαίσια. Όλες οι αλήθειε της θρησκείας δεν προκύπτουν μέσα από την επιστημονική μελέτη. Προκύπτουν από οράματα. Κάτι είδε, κάποιο προφήτης και κάτι κατάλαβε βλέποντάς το και όλο αυτό διατυπώνεται σε ένα είδος γνώσης. Οπότε η, η, η, η, η μισή ιστορία του πολιτισμού κινείται σε αυτό το επίπεδο, όχι στην εγρήγορση, αλλά σε όλα τα άλλα, στο όνειρο, ακόμα και εμεί. δηλαδή λογικοί, ξελογικοί άνθρωποι, το όνειρο που βλέπουμε και οι κάτοικοι δεν ξυπνάμε γι' αυτό υποψιαζόμαστε μήπως αφορά το μέλλον και όχι το βάρος που κουβαλάει την προηγούμενη μέρα. Έτσι. Είμαστε λυκεί άνθρωποι, αλλά και πιάσκε εγώ τον εαυτό μου να παίρνω τηλέφωνα στον αδελφό μου και αν του λέω πρωί πρωί, α πούμε, τι έπαθει και με ξύπνησες Δεν έπαθα τίποτα, απλώς είδα στο όνειρό μου ότι εκείνο και εκείνο και εκείνο και πρόσωπο. Μην τρέχεις με τη μοτοσυκλέτα, πρόσωπο που είμαι ένας άνθρωπος του διαβοτισμού. Ποιο παιδί του διαβοτισμού δεν γίνεται. Οπότε, θέλω να σας πω ότι και εμείς χρησιμοποιούμε πολλές φορές αυτή την έννοια της διαστητικής γνώσης που συλλαμβάνει το όλον και ρητουμένει τα μέρη και δεν πάει από την κατανόηση των μερών στην απόλυτη τάχηση με το όλον. Οι επιστήμονε λοιπόν καλωδίωσαν εγκεφαλογραφηματικά όλου αυτού που του έδιναν παριστιωγόνε ουσίε και είδαν ότι στη διάρκεια αυτή τη διαδρομή τη παρέστηση στην αρχή βλέπεις κάτι αφηρημένα σχήματα και μετά έχεις το λεγόμενο Vortex που είναι σαν μια περιδίνηση σαν αυτό που νιώθουμε καμιά φορά στα όνειρά μα σαν να πέφτουμε, να πέφτουμε, να πέφτουμε αλλά δεν πέφτουμε γιατί είμαστε σε ένα περίεργο κενό ή να πετάμε, να πετάμε αλλά δεν φτάνουμε και κάπου αυτό είναι ένα είδο ε, και στο τρίτο στάδιο λένε οι επιστήμονες πια ε, ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που συνδυάζουμε με υπερλογικό τρόπο ε, τα πράγματα και τα αντικείμενα της πραγματικότητας ανθρώπου ζώ, αντικείμενα, και τα βάζουμε μαζί σαν αυτό που κάνει ο Μπός στο κήπο των Μηδωνών το απεικονίζουν αυτό παραστατικά με κάποιο τρόπο το Βόρτεξ σαν να είναι έτσι όπω που τις εμπειρίες αυτό βεβαίω είναι πάρα πολύ κοινό στους Σ τις κουλτούρες των Σαμάνων. Εκεί δεν υπάρχει ορδονομική ερμηνεία του κόσμου, υπάρχει ο Σαμάνος. Ο οποίος ο σαμάνος, είναι κάτι σαν ο μάγος, ο ιερέας, ο διατρός, ο θεραπευτής, ο μετεωρολόγο τη φυλής. Και κάνει, έρχεται σε μια κατάσταση τρανς, συνήθω μέσα από μια συλλογική δραστηριότητα, τη λειτουργία με μουσική, χορό, συγκεκριμένη διατροφή κτλ. Έρχεται σε μια κατάσταση τρανς, θέλει την πραγματικότητα και πάει κάπου αλλού, και αντιλαμβάνεται πράγματα και ξυπνώντας από αυτό το τράνσερ, μπορεί να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες έχοντας αποκτήσει μέσω αυτής της κατάστασης μία γνώση που με άλλους τρόπους ευρήγωσης δεν μπορεί να αποκτηθεί. Δεν, δεν σας λέω να πιστέψετε σε αυτούς τους τρόπους, γιατί και εγώ τις αλλά μέσα από τη μελή των ανθρωπολόγων έχω καταλάβει ότι πέρα από τη γνώση της καθεσιανής λογικής στα πράγματα υπάρχουν και άλλου είδους διαδρομές και άλλου είδους προσδάσεις και αυτές όλες οι κουλτούρες Αφρικής, Ιωκεανίας, Προεκονομιανοί το ενθετούν αυτό και αυτά όλα τα οποία βλέπουμε στην κατάσταση τρας αυτά τα end shapes που λέει εδώ τα απεικονίζουν μέσω της τέχνη και όλο αυτό το τερατόδες και αλόκοτο που βλέπουμε ας πούμε σε αυτούς τους πρωτόγονους πολιτισμούς και μας φαίνεται λίγο αστείο, λίγο χαριτωμένο, λίγο αυτό, για αυτούς έχει είναι... σημασία επιβίωσης, είναι η ερμηνεία του κόσμου τους, είναι οι, οι, οι πρόγονοι, οι δαίμονες που τους επισκέπτονται και τους κατευθύνουν και τους λένε πράγματα. Είναι πολύ διαδεδομένο στις πρωτόγονες κουλτούρες από την Αφρική και την Οκεανία μέχρι τη Νότιο Αμερική σε κάποια σημεία. Αυτά όλα τα συστηματοποίησε ο David Lewis Williams, ένας, <coughs> ένας θεωρητικός, με αφορμή την τέχνη των σπηλαίων, θέλοντας να ερμηνεύσει ε, γιατί ο άνθρωπος άρχισε να κάνει τέχνη στις παρυφές των σπηλαίων. Αλλά αυτά έρχονται πάρα πολύ κοντά, στον τρόπο που ο Ιερόνυμος Μπος, να το κι άλλο έργο, απεικονίζει αυτή την έννοια του Vortex. Αυτό το ταξίδι σε ένα παράξενο κόσμο όπου περνάς μέσα από τούνελ για να κατακτήσεις μια κατάσταση σαρτώρη που θα λέγανε στον ζεγουδισμό μια κατάσταση της απόλυτη φώτισης όπου έχει απαλλαγεί από όλα εκείνα τα νύση και τις έκρες που απεικονίζονταν στις άλλε λεπτομέρειες που γίνανε από τον πίνακα. Οπότε έχουν διατυπωθεί με λίγα λόγια αυτού του είδους οι μηνύες. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε ποια είναι σωστή και ίσω καλύτερα, γιατί στην προσπάθειά μα να ανακαλύψουμε τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Πόστ να ζωγραφεί σε αυτό το παράξενο και τρελό έργο, εκτεθήκαμε και κουβεντιάσαμε μια σειρά από πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που είχαν να κάνουν από την αλχημία και την αστρολογία μέχρι τι αιρέσει και την έννοια τη διευρημένη Και ίσω το κέρδο από αυτέ τι ερμηνείε είναι κυρίω αυτό. Στην προσπάθειά σου να δει την αλχή για κάτι άλλο και ε, βελτιώνει και τον εαυτό σου με καλύψε ορίζοντε να κατανοήσουν ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι με του οποίου μπορεί να κατακτήσει την πληρότητά σου. Οπότε αυτό το έργο λειτουργησε ουσιαστικά σαν μία αφορμή για να μπορέσουμε να δούμε αυτά τα στοιχεία. Για... Και περνά, αφήνω το ηρώρμα πώ και περνάω στο τελευταίο μέρο το, το σημερινό που θέλω να πάμε λίγο, να μην τελειώσουμε τώρα με τον boss, να πάμε λίγο στη αίθουσα του Βελάνς και το τελευταίο τέταρτο να κάνουμε μία αναφορά σε αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ζωγραφική και θα το συνεχίσουμε το πράγμα. το πρώτο ήμιση της επόμενης τρίτη. πριν περάσουμε στο Τίσεν και το Ραϊν Και τώρα πάμε σε κάτι τελείω διαφορετικό. Είναι αυτό? Ναι. Ε... View. Ωραία Εντελώς είναι πολιτικό με ποια έννοια Το ότι Εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη Στον άνθρωπο Αν κάτι μου αρέσει Ο Βελάσκεκ είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή θα μπορούσα να πάω με ταξίδι ας πούμε Στη Μαδρίτη Μόνο για να πάω με το Βελάσκε Ο Βελάσκεκ είναι Πως ζωγράφος του ζωγράφου γιατί μ' αρέσει ο Βελάς, γιατί το Βελάς της μ' αρέσει γιατί είναι πολύ καλός ο γράφος. Έχει δηλαδή μια ποιότητα, ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεται τα θέματά του. Μ' αρέσει όμως και για κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι το γεγονός ότι έχει μια, μια βαθύτατη εμπιστοσύνη στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου οποιοδήποτε και αν είναι αυτό αυτός και τον βλέπει με συμπάθεια. Και αυτό το πράγμα σε έτσι περιόδους Απόν του κοινωνισμού, όπω είναι συμμετένε. Εμένα μου δημιουργεί ένα είδο καταφυγή Ότι υπάρχουν άνθρωποι που πέρα από την απιστία, πέρα από την αγερτία, πέρα από το ψέμα, πέρα από την ανητικότητα, πέρα από την εξουσία, πέρα από τη νομί, πέρα από όλα αυτά. Υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ο είναι τους μπουφόνους και είναι τέτοιο. Ζωγραφίζει του μπουφώνου ε, και του βασιλιάδε με την ίδια συμπάθεια. Σκύφει στον απλό λαϊκό άνθρωπο και στον Αριστοκράτη και βλέπει από εκεί από πίσω τον άνθρωπο. Και δεν το κάνει αυτό τώρα. Το κάνει το 1600. Και είναι πολύ. Και είναι ένας βασιλικός ζωγράφος. Είναι δηλαδή ε, στα 23 που γίνεται βασιλικός ζωγράφος. Παιδάκη. Στα 23. Και μέχρι τα 60-61 πεθαίνει. Δηλαδή για 40 χρόνια είναι βασιλικός ζωγράφος. Είναι δηλαδή για να υμνεί το μεγαλείο τη εξουσία των βασιλιάδων. Και αυτό ζωγραφίζει του μπουφόνου, του γελοτοποιού, του νάμου, του καθυστερημένου που έχουν μαζέψει εκεί για να λειτουργούν ω παραμορφωτικό καθρέφτη που να τονώνει την αδυναμία του είδους του εαυτού. Και αυτό το πράγμα κανείς δεν το έχει κάνει. Μαρίσιο Βελάντισερ για να ζωγραφίσει τα ζώα σαν, σαν ανθρώπου. Κανεί δεν έχει ζωγραφίσει τα ζώα όπω ο Βελάντισερ. Σαν να είναι... Καμιά φορά έχεις ένα ζώο και νομίζεις ότι αυτό δεν είναι ζώο. Μέσα σε αυτό το δέρμα και σε αυτό το τρίχωμα είναι κλεισμένο ένα άνθρωπο. Και ο Βελάστη μας δίνει να δούμε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο, αυτά τα μάτια δηλαδή, είναι ανθρώπινα. Κανείς δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει γιατί ξεφέρει και την ζωγραφική του. Ενώ ζωγραφίδι στην αρχή τον καραβάζω, τον στέλνει και ο Φίλιππος δύο ταξίδια στην Ιταλία να δει τους μαστόρους, α πούμε, τους Ιταλούς γυρίζει πίσω πιο σοφός και ενώ συνεχίζει ζωγραφή σαν τον Καραμπάτζο, φεύγει μετά. Και τον λάτρεψε ο Μανέ, τον λάτρεψαν οι υπηρεσιωμιστές. Αρχίζει να γίνεται η ζωγραφική του να μην γίνεται περιγραφική. Ενώ είναι περιγραφική, άνδρες, γυναίκες, ζώα, αυτή να ασκείνες απεικονίζει, είναι ταυτόχρονα ζωγραφική-ζωγραφική. Είναι σαν να βλέπεις αφηρημένε πινελιές, σαν να βλέπεις ματής, ανικονικό. Ο Και γι' αυτό έχει αυτά τα πάρα πολύ ιδιαίτερα έτσι, χαρακτηριστικά που κάνουν το έργο του να είναι πάρα πολύ δυνατό. Συγκινητικό, είναι συγκινητικό ο Βελάσκερ. Καταρχά είναι πολύ καλό ζωγράφος. Θα δούμε 5-6 έργα. Ε, είναι πολύ καλό ζωγράφος. Πάει στην αρχή οθετεί την καραβατζική παλέτα. Λαϊκοί χαρακτήρε, κυαροσκούρο, ξέρετε, οι λαϊκοί χαρακτήρε μέχρι το 1600 του εποχή του καραβάζου. Έπαιρναν μόνο του ρόλου των κακών μέσα στα έργα, ενώ ο Καραβάζο δίνει τους Αγίους του με τους λαϊκούς χαρακτήρες. Πώς το κάνει ο Παζολίνη στο, στο το, το 50 και το 60 στο κινηματογράφο. Αυτό λοιπόν το κάνει ο Καραβάζο, ο Βελάσκεφ και ο Παζολίνη στο κινηματογράφο. Εδώ ας μην κοιτάξτε ότι παίρνει ένα μυθολογικό θέμα που είναι ε, η, ε, η δόξα του Διονύσου. Έρχεται ο Βάχος, ο Διόνυσος, και εμφανίζεται στη βιορτία εδώ, και έλκει μέσω της συνοποσίας, που είναι και για λατρεία, τους ανθρώπους. Κοιτάξτε όμως πώς το δίνει. Απομακρύνεται εντελώς από τα παραστατικά πρότυπα των ε, έτσι, αρχαιοπρεπών αναζητήσεων που κυριαρχούσαν στην Ιταλία και παίρνει του απλούς λαϊκούς τύπους της Εβίλης και της Μαδρίτη. Και μέσα από αυτούς απεικονίζει ένα μυθολογικό θέμα. Είναι μυθολογικό το θέμα. Οπότε με καραμπατζική χρειά, ε, με αυτή την μέση σωματικότητας, με αυτό το χιούμορ που υπάρχει, που σκύβουνε ο βάκος, δεν είναι πλέον κανένα ο mm Θεός. -hmm. Ένα μοράκι είναι με τα του με το κομμάτι, το οποίο όμως είναι η mm -hmm. στις mm -hmm. Αλλά είναι ο Θεός. Και ως Θεός είναι στεφανωμένος και στεφανώνει με τους σκράτους τους ανθρώπους που γίνονται για την τύρλα μετέχοντας στην λατρεία του Ιονύσσου. Πέραξο με όλες όμως, κοιτάξτε την αμεσόδια. Εδώ mm. βλέπετε το έρχεται μπροστά. Μόνο ο Φρανς το έκανε αυτό την ίδια περίοδο το 10 ο τα καρνάτια, η εξωτεκνία. Το αποδίδεινε με έναν εξαιρετικό τρόπο. Το ίδιο κάνει και εδώ. Κοιτάξτε, α πούμε ένα καταπληκτικό έργο που κανονικά, κανονικά έπρεπε να είναι μυθολογικό το έργο. Δηλαδή είναι, είναι και λίγο κουτσοπολιό γιατί το περιβάλλον της έρχεται από βιπερνόνα και ποτέ. Καταλαβαίνετε. Είναι ο Απόλλωνας. Που έχει έρθει να μαρτυρήσει τον ύφεστο, που άνθρωπου εργαζόμενοι στο εργαστήριό του με τα παλιτάρια που δουλεύουν τα αμμόνια εκεί και τι παλοπίε κτλ. Και έρχεται να του πει ότι η Αφροδίτη έχει τη σχέση με τον Άρη τώρα, έξαι. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είναι ελαφρύ και να έχει αποδοθεί με έναν τρόπο αντίστοιχα περτωμένο. Ενώ εδώ τι κάνει, παίρνει και συνδυάζει του λαϊκού. Τύπους, με, την με τον αγαλματόδη σωματότυπο των αγαλμάτων που είδη στην Ιταλία. Δηλαδή, μέχρι αυτά τα υπέροχα κορμιά των παλικαριών που δουλεύουν στο εργαστήριο του Ιφέριστο και τον κέντρο του τα πρόσωπά του είναι λαϊκών αγοριών, τα σώματά τους είναι αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων και όλο αυτό μέσα σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση την οποία στείλει με αυτόν τον τρόπο και με μια επιδική λειτουργία του φωτός. και ταυτόχρονα ο συνδυασμό του συναισθήματος μαθητή την αγάπη για το σώμα που είναι διάρκητη στην αναγέννηση του νόμου Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραία, ξαναβάζω τον Μπαχ εδώ από την αρχή, σε αυτό τον Σταυρωμένο Χριστό. Από του πιο ωραίους Σταυρωμένους Χριστούς. Mm. κανένα Άρατη, τίποτα, ούτε Δάκρια ούτε Μαριαμεταλληνή, ούτε Παναγία, ούτε κανένας, ένα ωραίο βαλικάρι υπέροχο μόνο του, στο μαύρο κενό του θανάτου και του τίποτα που φέρνει. Αυτό. Με τα έμακα να πρέπει που δεν σε χρόνο γιατί δεν τα προσέχεις. Γιατί κυριαρχεί τόσο πολύ η έννοια αυτή της ομορφιάς, σε αντίθεση δηλαδή με το βόρειο ψυχισμό όπου η ε, την τη, τη, τη μέφεξη του πιστού μέσω του πόνου, αυτός βρίσκει την ομορφιά για να πει για να στο θείο, πρέπει να δεις το απόλυτα ωραίο. Έχω λοιπόν έναν στο πράγμα, ό,τι βλέπουμε είναι πράγμα, από του πιο ωραίους συσταυρωμένους. βλέπετε πώς είναι ο Άρης είναι ο ίνος στον πόλεμο ο Τραμπ και ο Κιν αυτό ο <laughs> ενώ εδώ ο Άρης είναι ένα παλικάρι το οποίο ανακάθεται και σκέφτεται τι είναι ο πόλεμο. είναι θυμμένος είναι κουρασμένος κουράστηκε να τσακώνεται και να πολεμάει και θέλει να ηρεμήσει και τα όπλα δεν του λένε τίποτα πια ενώ θα έπρεπε να προβάλλονται μέσα από τη λάμψη τους, ο Βελάσκεφ καταφέρνει και δίνει φοβερά δεξιοτεχνικά την απεικόνιση των όπλων, σχεδόν ρευστά, αλλά χωρίς καμία λατρεία για τη λάμψη της κάνης του όπλου και της φανοπλίας. Οπότε έχω ένα είδος, έτσι, ακόμα και ο Άρης, ανακάθεται έτσι παρετιμένος από τους πολέμους και σαν να βλέπει με θλίψη και ματαιότητα αυτά τα χαρακτηριστικά με τα οποία έχει ταυτιστεί η παρουσία του συμβόλου. Η πινελιά γίνεται όλο και πιο ρευστή, όλο το λιγότερο περιγραφική, σαν πως κάνει μουσική που περιγράφει και μεταδίδει συναισθήματα χωρίς να τα ορίζει με τη σαφήνεια του λόγου. Το βλέμμα βαθαίνει, βαθαίνει, σβήνει και χάνεται το σώμα προβάλλεται ωραίο και χαλαρό, με τις μικρές του ατέλειες οι οποίες είναι εγωιτευτικές στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει τα χαρακτηριστικά, με τη λευκότητα του δέρματος να παίζει με τα απαλά ανοιχτόχρωμα ροζ και με τα όμορφα κρυστάλλινα γαλάζια και με τη λάμψη των όπλων να δίνεται με έναν εξαιρετικά ζωγραφικό τρόπο αλλά χωρίς αυτό την το κλακή της μάχη. Και τον έσωπο το ίδιο. Κρατάει από τον έσωπο το ότι είχε φυλακιστεί και πέρασε χρόνια κρατούμενος. Και αυτή η σοφία που έχει στους μύθους του πιθανόν προέκυψε από τον τρόπο που κατασταλάξανε μέσα του όλα αυτά που πέρασε στη φυλακή και ο στο διάστημα εκείνο. Καμία ηρωοποίηση, καμία επιφάνεια, καμία πομπόδηση θεμάτων που συνδέονται πάρα πολύ με τις ποπόδες απεικονήσεις τα αρχαία θέματα και κοιτάξτε πως τι το χώρο όλοι χρησιμοποιούν προοπτικούς άξονες για να μπορέσουν να, να στηρίξουν μια μορφή και αυτός δεν χρειάζεται τίποτα στο, στο τίποτα, μόνο τη σκιά του Βαλαδωλή, ε, του ε, Πιάδρο Δε Βαλαδωλή, τίποτα, ούτε πάτομα ούτε τίχος, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μόνο η σκιά και το κάνει αυτό να πατάει. Και κοιτάξτε ένα πείμα του καθέγενου μαύρου και τον τρόπο με τον οποίο έρχεται να συνδυαστεί. Ακόμα και στα βασιλικά που τρέτα, Δείτε ότι του Φιλίππο, ο Φιλίππος ο σε νεαρή ηλικία. δείτε πώς το ζωγραφικό κομμάτι αρχίζει και περιγράφει τα στοιχεία. Βεβαίως είναι βασιλικός ζωγράφος και αυτός που τον υποστήριξε, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, δεν είναι ακριβώς έτσι ο τίτλος του, ο Λιβάρες, ή ο Βατάσαρ Κάρλο. Κοιτάξτε τα τοπία, τον τρόπο με τον οποίο βάζει αυτές τις μορφές σε αυτές τις ασημένες αντάβειες ενός δειλινού. Που... Αυτό παραπέτει στο Μονέ. Τετρακόσα χρόνια πριν το Μονέ έχω αυτή την αίσθηση του Φευγαλαίου και του τρόπου με τον οποίο το πέρασμα του ανθρώπου στον κόσμο είναι αυτή η στιγμή την οποία προσπαθεί να αποκονίσει μέσα από τον τρόπο που η πινελιά του γίνεται ρευστή. Τα ζώα. Κανένας δεν είχε αποκονίσει τα ζώα όπως ο Βελάσκεφ. Κοιτάξτε αυτό καμπέχα το κεφάλι, αυτό το δεν είναι λεπτομέρεια. τη ιδεοντολογία και τη ρητορική εξουσία. Είναι βασιλικό ο γράφος. Πρέπει να γλύφει με συγχωρείτε για την έκφραση, την εξουσία και να την ομνύει. Να κάνει το, το, το, το επικοινωνιακό τη παιγνίδι. Αυτό είναι να κάνει. Και κάνει το ακριβώ αντίθετο. Και τον αγαπάνε όλοι. Γιατί λέει την αλήθεια. Γιατί ο Φίλιππο ήταν ένα άνθρωπο που μπορεί να σα και λίγο αστείο πριν, αλλά ήταν ένα εμπνευσμένο άνθρωπο. Και του άρεζαν πάρα πολύ οι και τα γράμματα και τον αγαπούσε πολύ το πελάσμα. Και εδώ α πούμε το καλούνε 10 χρόνια μετά την Πρέντα, το 25 νίκησαν οι, Ολλανδοί, πόλεμο, οι Ισπανοί μετά από ένα πολιτικό πόλεμο του Ολλανδού στην Πρέντα, την, την, την πόλη Μπρέντα των κατωχωρών. Και 10 χρόνια μετά καλείται ο, Βε, ο Βελάσκεφ να απεικονίσει το θρίαμβο των Ισπανών επί των Ολλανδών στη μάχη της Πρέντα. Οποιοδήποτε άλλο ζωγράφος θα είχε επικαλυστεί μια ρηχή ρητορική θριαμβολογίας. Όπως το, το, το βλέπετε και στους α πούμε. σας. Τη της τριαμολογίας που από πίσω έχει ουσιαστικά πόνο και α, α, αμφίβολο αποτέλεσμα. Ο Βελάσκερ αντιλαμβάνει ακριβώς αυτό. Το ότι σε μια μάχη χαμένοι είναι και οι και οι πλημένοι. Και ότι αυτό που μένει είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Γιατί όταν ο Ιωσήφ του Νασάου Πάει να δώσει το κλειδί τη πόλη στον αρχηγό των Ισπανών. Ο αρχηγός των Ισπανών του λέει: Ελάδο, μην και μη σκύδει, γιατί και εσεί πολεμήσατε σαν παλικάρια. Θα το πάρω το κλειδί γιατί νικήσαμε, αλλά σκοφείτε και σταθείτε όχι, γιατί είμαστε αντάξει ο ένα του άλλου. Αυτό το πράγμα δεν είναι η ίδια του. τη εξουσία. Είναι, είναι ο θρίαμο τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κοιτάξτε, χωρίζει στη μέση, δεν του τσακίζει. Χωρί τον πίνακα στη μέση, κάνει μια πάρα πολύ ωραία σύνθεση όπου έχει το ένα άλογο έτσι και το άλλο άλογο ακριβώ κατοκτρικά. βάζει τα δύο άλογα, σαν τι παρεμθέσει που είδαμε στον Βαντεμπάγκεν πριν, βάζει τα δύο άλογα να κάνουμε τι δύο παρεμθέσει για να μου απομονώσουν από του στρατιώτε, του Ολλανδού αριστερά και του Ισπανούς δεξιά, έτσι, τις δύο μορφέ των ηγετών, πετάει το λευκό πίσω από το κλειδί, το φω, για να μου τονίσει. Σε αυτό το κομμάτι θα το κάνω το μηνώ σα το λέω για να μην μιλάω είναι να βάλω το να βάλω το τρίτο, το κοσμό του Σαραβέφου γιατί ταιριάζει πολύ εδώ. Mm -hmm. Και δείτε επίση και καλά μπορεί να πει ο άλλο. Δεν θα πρέπει να το και λίγο τη Σπαλιά ήταν η καλύτερη. Τι θέλια μου ηρικών αυτή. Ναι. Ήταν καλύτερη γιατί ήταν πιο οργανωμένοι. Κοιτάξτε τι λόγχε. Δεξιά, οι άνθρωποι των Ολλανδών με ελαφρώτατε παρεκκλήσει για ζωγραφικού λόγου, για να μην είναι μονότονο, είναι πιο συντεταγμένοι. Ενώ οι Ολλανδοί είναι πιο ασύντακτοι, οι Λόγοι του. Άρα δεν είναι ότι δεν είναι καθόλου καλά τα αλλά δεν είχαν μέθοδο, δεν είχαν πρόγραμμα και ήταν πιο ασύντακτοι. Δηλαδή, είναι απίστευτο πω ένα βασιλικό ζωγράφο εντεταλμένο στη ρητορική τη εξουσία. Απικονίζει τόσες αλήθειες μέσα από τη ζωγραφική του και σε ένα τεράστιο έργο, είναι τέσσερα μέτρα δεν είναι δηλαδή προσχέδιο στα τα έργα προορίζονταν για τη βασιλική συλλαγή και τον αγαπούσε ο Φιλίππος γιατί έφερε την αλήθεια ότι αυτό είναι, ναι, αυτό είναι όταν περίμενα εγώ από τον στρατηγό μου να μου φέρουν τα νέα ό,τι χάσαμε τελικά μου έφερα τα νέα ό,τι μικίσαμε ήταν τυχαίο Ποιος θα νικήσει. Οπότε όλο αυτό το δίνει ο Βελάσκερ με έναν εξαιρετικό τρόπο όπου τονίζονται ακριβώς αυτές οι ζωγραφικέ αλήθειες. Ε, να δούμε λίγο κάποιες λειτωμένειες με το κονσέντο της Αραγκουέφ του Ροντρίγκο που πάει πολύ εδώ. Και τους δούλευε πάρα πολύ τους τόνους για να πετύχει ατμόσφαιρες, για να πετύχει βελούδα, διαφάνειες, ουρανούς, πρυχώματα, δέρματα και δούλευε πάρα πολύ τους τόνους, τις, τις διαβαθμίσεις των τόνων και τον τρόπο με τον οποίο παίρναγε από το ένα στο άλλο, αυτό που λέγαμε πριν. γιατί παίζει πάρα πολύ με την ίδια τη έννοια της ζωγραφική τι είναι η αναπαράσταση ε, σε ένα τεράστιο χώρο πολύ μεγάλο 3.28 σε ένα τεράστιο χώρο ο Βελάσκεφ είναι εκεί και ζωγραφίζει τον πίνακα ποια είναι η ζωγραφική και ποια είναι η πραγματικότητα mm. θεωρούμε ότι συνήθω η ζωγραφική αποτυπώνει μια στιγμή της πραγματικότητας εδώ έχω ταυτόχρονα την ίδια τη ζωγραφική και την ίδια την πραγματικότητα. Αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ είναι αυτό που ζωγραφίζει ο Βελάσκεφ σε αυτό τον καβά το 3.20 που είναι ο καμβάς που βλέπουμε εμείς. Ταυτόχρονα δεν είμαστε και σίγουροι. Μία ακολουθία προσώπων με την Ινφάντα Μαργαρίτα στο κέντρο, τις δύο μενίνιες, έτσι λέγονται οι ακόλουθοι, οι βασιλικέ ακόλουθοι λάσεις τις δύο ακολούθους, ε, την Άννο, το μικρό μπουφόνο, τις δύο αταύξηστες φιγούρες συνοδών, τον ε, Νιέτον Δεβελάσκεφ που είναι στο άνοιγμα, ένας αξιωματούχος του Παλατιού, και το βασιλιά και τη βασίλισσα στο καθρέφτισμα, στο θολό καθρέφτισμα του καθρέφτη στο κέντρο του πίνακα. Εμείς είμαστε εδώ, δίπλα στο βασιλιά και στη βασίλισσα. Σω είμαστε ο βασιλιάς ή η βασίλισσα και κοιτάμε από εκεί, Κοιτάμε τη θολή αντανάκλαση του εαυτού μας μέσα στον καθρέφτη και έναν ζωγράφο που προσπαθεί να ζωγραφίσει εμάς. Όπως δεν μας ζωγράφησε ποτέ, σε καμία εικόνα, μαζί, στον ίδιο καθρέφτη του θολού χρόνου και της μνήμης. Αλλά κουρασήκαμε, γιατί δεν μπορούμε να ποζάρουμε τόσες ώρες. Φωνάξτε το κοριτσάκι τη μοναχοκόρη μας, τη Λιμφάντα Μαργαρίτα, να έρθει να μας διασκεδάσει λιγάκι να πούμε κανένα κουβέντα ποζάρουμε. Δεν θέλει το κοριτσάκι να έρθει όμως Φωνάξτε και τις μενίνιες Να αυτού να τις κάνουν λίγο συντροφιά Φωνάξτε και τους νάνους Να του βλέπει να γελάει Να αισθάνεται ότι είναι όμορφοι αυτή, Ενώ οι νάνοι είναι δυσμορφοι Φέρτε όλου αυτούς τους ανθρώπους Εδώ για να μιλήσουμε για το από εδώ και για το από εκεί Για το υποκείμενο και το αντικείμενο Και εγώ Ο Βελάσκερ Που δεν είχα ακόμα το σταυρό Του τάγματος αλλά τον πήρα το 59 και με καλέσανε σαν τιμή πάνω στο έργο που είχα τελειώσει το 56 να ζωγραφίσω το σταυρό γιατί ήταν τιμή για μένα ένα λαϊκό πεδίο, την επαρχία να πάρω το σταυρό του τάγματος και με φωνάξανε να επέμβω πάνω στο έργο και να ζωγραφίσω το κόκκινο σταυρό που ήταν η μεγάλη τιμή». Και εγώ κοιτάω εσάς απέναντι μέσα από τη σκέψη μου και αυτή την ικανότητα μέσα από τα πινέλα μου να μπορώ να απεικονίσω ακριβώς αυτό, να παγώσω τη στιγμή και να παίξω με το από εδώ και το από εκεί. Με αυτό το φευγαλαίο αίσθημα όπου ο χρόνος παγώνει γίνεται μετέωρος, το παρελθόν και το μέλλον Συ συμπυκνώνονται σε ένα παράξενο παρόν, που έχει περιγραφικές σκηνές, αλλά που ταυτόχρονα κάνει ανοίγματα στο «από εδώ και το από εκεί. Κοιτάξτε εδώ αυτά τα δύο τετράγωνα. Το ένα τετράγωνο που είναι το... <coughs> η πόρτα που ανοίγει ο Νιέτο για να φύγει στο φως του βάθους, το από και το άλλο τετράγωνο που είναι το «από εδώ», αυτό που κοιτάμε εμείς. Το «από εκεί και το από εδώ». Τι είναι η ζωγραφική, τι είναι η αλήθεια, τι είναι η ζωή, τι είναι ο κόσμος, που συνδέονται αλήθεια, όλα αυτά με αυτόν τον τρόπο και μήπως η ζωγραφική κρατάει την μνήμη για να μην θολώσει και για να μην χαθεί, μήπως η ζωγραφική και η τέχνη γενικά έχει την ικανότητα να αποκονήσει κάτι πιο ζωντανό και από το ίδιο το ζωντανό και μήπως το καθήκον του ζωγράφου είναι ακριβώς να κάνει αυτό το παιχνίδι να προσπαθήσει μέσα την τέχνη του να δώσει αυτά τα χαρακτηριστικά πάρα πολύ ωραία έτσι, ερμηνεία του έργου έχει δώσει ο Μισό Φουκό στο, στο πρώτο δοκίμιο αυτού του πολύ όμορφου βιβλίου οι λέξεις και τα πράγματα «Λαιμό ελεσσόζ» ε, σε εξαιρετική μετάφραση του του Παπαγιώργη εδώ το 1966 κυκλοφόρησε, είναι πάρα πολύ ωραίο διαβάζω μόνο δυο γραμμές για να μπείτε και μετά, άμα θέλει κάποιο μπορείτε να το στείλετε σε PDF ο κοστήτης ο ζωγράφο στέκει σε κάποια απόσταση από τον πίνακα. Ρίχνει μια ματιά στο μοντέλο, ίσω για να προσθέσει μια τελευταία πινελιά. Είναι όμω πιθανό να μην έχει σειρά ακόμα την πρώτη γραμμή. Το χέρι που κρατάει το χρωστήριο είναι ηλυγισμένο προ τα αριστερά, στην κατεύθυνση τη παλέτα. Για μια στιγμή μένει μετέωρο ανάμεσα στο μουσαμά και στα χρώματα. Το επιδέξιο χέρι εξαρτιέται από το βλέμμα. Και το βλέμμα με τη σειρά του αναπάβεται πάνω στη σταματημένη χειρονομία. Ανάμεσα στη λεπτή άκρη του χρωστήρα και στο ατσάλι του βλέμματο, το θέαμα θα ελευθερώσει τον όγκο του. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το κείμενο του Φουκό. Δεν προλαβαίνω τώρα να σα διαβάσω θέλω να το κλείσω το θέμα. Ε, για σήμερα, γιατί μας φωνάζουν ότι κλείνει το πράτο. Ε, Απλώ θα ξέρετε ότι το Ασμενία έχει γίνει πηγή για του πάντε. Από τον Πικάσο που έχει κάνει μια σειρά από 27 παραλλαγέ, μέχρι τον Τζόελ Πίτερ Βίτκιν. Αυτό το καταπληκτικό φωτογράφο γεννημένο το 1939, όπου ε, κάνει μια αυτοπροσωπογραφία ε, με αφορμή το Βελάσκεφ, ε, είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ε, φωτογράφος που ασχολήθηκε πάρα πολύ με την έννοια τη νορμαλιτέ του σώματος. Απεικόνισε συνήθως ε, δυσμορφούς, νάνους, ακροτηριασμένους, αλλά προσπαθώντας να τους προσδώσει την έννοια του ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι και αξίζουν όσο αξίζει. Κι ο καθένας από μας. Ένα άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο είναι το Λασιλαντέρας, ε, όπου αντλεί την εμπνευσή του από του Σινιούντι, τη Στάση, και παίζει με το μύθο της Αράχνης. Η, α, η, η, η Αράχνη ήταν αυτή η ωραία κοπελίτσα που ήθενε όπως καμιά άλλη και που πενέφτηκε ότι ήφενε σαν καμιά άλλη δεν φαίνησα κι αυτή. Το άκουσε η Αθηνά που ήταν παθένα και χερέκακι και... Ε, το το άλλη εγώ, τι, και τι είπε να παραβγούνε. Και εννοείται ότι παραβγαίνονται με μία θεά, είναι δύσκολο να κερδίσεις το παιχνίδι, όσο καλή κι αν είσαι, και για τη Μορία, η τη θεά, τη μεταμόρφωση σε αράχνη, το πιο άσχημο πλάσμα, αυτό το ωραίο κορίτσι έγινε το πιο άσχημο πλάσμα, καταδικασμένο για να έχει την τροφή τη να υφαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ το νηστό τη. Ο Βελάσκεφ παίρνει αυτό το μύθο του Οβιδίου, όπως μας το περιγράφει ο Οβίδιος, έτσι αρχαιοελληνικός είναι, και το στείνει με πρώτο πλάνο τις βασιλικές υφάντρες, υπήρχαν οι ταψεροί και τα βασιλικά υφαντήρια ήταν κάτι το καταπληκτικό. Παίρνει λοιπόν τα λαϊκά κορίτσια, Νέε και γριέ από τα βασιλικά υφαντήρια, τα αποδίδει με έναν εκπληκτικό τρόπο, σαν του συνιούδι του Μικελάντζελο, και στο βάθο τη σκηνή φαίνεται φωτιζόμενη η στιγμή όπου η Αθηνά σηκώνει το χέρι για να μεταμορφώσει το κορίτσι σε αράχνη, με φόντο την αρπαγή της Ευρώπη του Χριστιανού που είχε δει στη Βενετία ο Βελάσκερ. Οπότε, έχω ένα μυθολογικό θέμα εκπληκτική φιλελιά και έμπνευση, το οποίο αποδίδει τη σχέση ανάμεσα στα λαϊκά κορίτσια των βασιλικών υφαντηρίων και στις θεότητες του αρχαιοελληνικού πανθέου με έναν εκπληκτικό τρόπο. Τα δύο, ε, η ενότητα όμως με την οποία θέλουμε να τελειώσουμε είναι η μπουφόνη τα προτρέτα. Η μπουφόνη, η νάνη τα προτρέτα. Εκεί είναι αυτό που νιώθω περισσότερο από όλα μπροστά στο Βελάσκετ, θέλοντας να πω για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η... Ξέρετε, αυτοί, οι βασιλείς αυτοί, αυτέ οι κάστε ανθρώπων ήταν συνήθω πολύ ασθενικοί. Γιατί κάνανε πάρα πολύ συχνά αιμονικτικού γάμου. Mm -hmm. Ούτε η Φάντα Μαργαρίτα πρόλαβε να δει η οικογένεια μεγάλη. Ο Βαλτάσαν Κάρλος πέθανε. Όλα σχεδόν τα παιδιά πεθαίνανε γιατί ήταν αιμονικτικοί γάμοι για να διατηρηθούν οι δεσμοί ανάμεσα στι δυναστείε τη Βιέννη και στι δυναστείε τη Μαδρίτη. Οπότε αυτά τα κοριτσάκια και τα γοράκια ήταν χλωμά, ασθενικά και εγκλωβισμένα στον ρόλο που έπρεπε να παίξουν. Ουσιαστικά, ο, ο, ο Βελάσκεφ τα θαυμάζει αυτά τα πρόσωπα, γιατί είναι όμορφα και καλυμμένα, αλλά ταυτόχρονα με τον τρόπο του τα λυπάται. Γιατί δεν θα μπορέσουν ποτέ να ζήσουν σαν κανονικά παιδιά, μια κανονική νεότητα. Θα παντρευτούν από τα 5 και τα δέκα του με συμφερόντων, θα βρεθούν σε μια άλλη που δηλαδή δεν θα ξέρουν κανένα, θα είναι στολισμένα και με τις υπέροχες ενδυμασίες τους, αλλά δεν θα έχουν ζήσει ποτέ σαν αλληθινοί άνθρωποι. Οπότε ο Βελάσκετ βλέπει αυτές τις συμφάντες με αγάπη και με συμπόλια. Βλέπει αυτό που έχουν και αυτό που τους λείπει. Αλλά ταυτόχρονα βλέπει και τους νάνους γιατί αυτές, αυτή, αυτή η τάξη των ανθρώπων μάζευε γενοτοποιούς, λάνους, διανοητικώς καθυστερημένους και δυσμορφους ανθρώπους, τους μπουφόνους, τους έγινε με βασιλικά ρούχα και τους άφηνε να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στα παλάτια, για να λειτουργούν ως παραμορφωτικός καθρέφτης που τόνωνε τη ματαιοδοξία της δικής τους εξουσίας. Μπροστά σε ένα δυσμορφο άνθρωπο όλοι είμαστε όμορφοι. Μπροστά σε ένα διανοτικό καθυστερημένο άνθρωπο όλοι είμαστε πανέξυπνοι. Οπότε αυτά τα πλάσματα ήταν σαν τα αντικείμενα καθρέφτες που αντανακλούσαν τη δική τους ματιοδοξία. Πολύ λίπτα είχαν ζωγραφίσει πριν από τον Βελάσκερ. Γιατί ένας βασιλικός ζωγράφος είναι εντεταλμένο να υμνεί τη βασιλική οικογένεια. Όχι μπουφόνους. Ο Βελάσκευε έχει κάνει τα πιο συγκινητικά πορτρέτα αυτών των ανθρώπων, τα οποία αποδίδονται με έναν εξαιρετικό τρόπο και με μια φοβερή αλήθεια. Και, και τα βασιλικά είναι ωραία τα πορτρέτα, αλλά αυτά είναι ακόμα πιο δυνατά. Μην κοίτατε σήμερα που δίθεν μου κάνουμε νόσεις και υποτίθεται ότι έχουμε ευαισθητοποιηθεί σε αυτά τα θέματα, φανταστείτε τότε το 1600, πώς αντιμετώπιζε η κοινωνία τέτοια άτομα και πώς αντιμετώπιζω και η κοινωνία απλώς ή, ή το, το, το βασιλικό περιβάλλον εδώ λοιπόν ο Βελάσκερ κάνει μια σειρά από τα πιο όμορφα πορτρέτα του στο Πράδο είναι σχεδόν όλα εκεί εδώ βάζω το το αντάζει ο καρδινόμι νομίζω ναι. και χαθείτε λίγο στον τρόπο με τον οποίο αυτή την, την ευθραυστότητα δουλεύει σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το γραφικό, ρευστότητα, ευμετάβλητο, ευθραυστότητα, ευθραυστότητα συναισθηματική φύση και το άλλο είναι το πώ κολλημένα σημεία τα κρατάει για να δώσει αυτή τη λέξη αξιοπρέπεια. Στο τέλο έχω βάλει το Σεβασέντε Μόρα. Έναν Να δηλαδή, δείτε πώ κοιτάει αυτή την αξιοπρέπεια ο ναύλο. And that's Τον τρόπο με τον οποίο όλο αυτό το αφλικό ύφος το διασκέδαζε εδώ ο Βελάς λίγο με τη ζωγραφική. Αλλά ήταν όλο τόσο ποζάρι, τόσο στιμένο, τόσο σίγουρος ο Φιλίππος ο τέταρτος, Ενώ εδώ είχε φυσιστεί, έχει κουραστεί, έχει σκοτεινιάσει. Βλέπετε και τη χρωματική παλέτα του. Αλλά δείτε πόση, πόση αγάπη βγάζει για τον άνθρωπο. Και όλα αυτά τα κορίτσια που θα τα δούμε ξανά στη Βιέννη, γιατί εκεί είναι οι πιο πολλέ συμφάντε. Είναι στη Βιέννη. Προ το τέλο αυτού του κύκλου που θα πάμε στη Βιέννη, θα δούμε στο Κούστι Στόρισε καμιά δεκαριά τέτοιε συμφάντε. Αλλά μέχρι τότε, α τελειώσουμε με αυτήν, τη Μαριάννα τη Αυστρία. Και δείτε αυτό που λέγαμε. Είναι 19 χρονών και την έχουν γεωγραφίσει για να τη στείλουν στο γαμπρό για να πάει να γίνει ο γάμος. Και είναι σαν το ένα της χεράκι πιάνεται από την εξουσία που έχει, δεν έχει ένα, το, το, το πλαϊνό, ενός θρόνου. Πιάνεται και δεν πιάνεται. Το άλλο της χεράκι πιάνει εδώ μια βαντελένια σάρπα έτσι και τη σφίγη σαν να προσπαθεί να κρατηθεί από κάτι. Το σώμα κρύβεται γιατί αυτά τα κορίτσια δεν είχαν σώμα, είχαν κοινωνικό ρόλο. Και στολισμένα σε μια θεατρικότητα ο χρόνος κοιλάει. Το ρελόγι εκεί υποδηλώνει το χρόνο που δεν θα κρατήσει για πολύ γιατί σε λίγο θα πεθάνει κι αυτή. Ε, βάζω «Αντωνίδε Τζόνσονς», τον Ανώνη. Mm. Ε, το βάζω για τη ρελόγισο. Ένας είναι γιατί ο Ανώνη ε, έχει αυτή τη φωνή εδώ, μοιάζει με τραγουδίστρια της τζάζ, αλλά είναι ένας ροκ τραγουδιστής. Εδώ, έχει το βιμπράτο που τρέμει, όπως ακριβώς τρέμει και η πινελιά του Βελάσκεφ και ακούστε και τα λόγια, από τα to care for me when I die». Ελπίζω κάποιος να με φροντίσει, όταν πια θα πεθάνει. «Με γύρω». λέτε πάλι στο όνομα του. λεγότανε και έκανε αλλαγή φίλου και λέγεται τώρα Ανόνι. Άντζομι Ινδε είχε ένα πολύ καλό συγκρότημα αγγλικό. Ε, με πάρα πολύ ωραία μουσική. Άντζομι Ινδε Τζόνσονς λέγονταν το συγκρότημα, yeah. τώρα λέγεται Ανόνι. Yeah. Hope There's Someone. Yeah. Το τραγούδι λέγεται Hope There's Someone. Ε, και είναι ακριβώς αυτό. Yeah. αυτό. Yeah. Αυτή η κοπέλα λέει Hope There's Someone. Yeah. Δηλαδή πάει τη Στέμμα yeah. του Μαδρίτ στην Βιέννη, που για τι, για να γίνει ένα να και το πιστεύει δίνει τη τις βιανέζες και και λέει χόμπλερσαν χόμπλερσαν επίσης αν υπάρχει κάτι τελείες